Κόλισες. Reboot. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ξεκίνησε μόλις εκπομπή Παριάς. Πάντα με την καθυστέρηση των, του ενός Τετάρτου το ακαδημαϊκό τέταρτο το οποίο μας δίνεται δωρεάν ε, Σήμερα είναι 27 Ιανουαρίου ε, Του Σωτηρίου του 2024 Και θα κάνουμε μια θεματική εκπομπή Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα μικρατικά Δεν ξέρω, μέχρι και οι λέξεις πολλές φορές κρύβουν ε, κάποια πράγματα Αλλά κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε Έχω εδώ μαζί μου αρκετό κόσμο, ο οποίο ήρθε να τοποθετηθεί. Κόσμος ο οποίος τα βλέπει ε, καθημερινά, το απασχολεί τη ζωή του. Και μετά πολλά, για να μην πολυλογήσω, θα ξεκινήσουμε άμεσα. Καλησπέρα. Μπορείτε να βρείτε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ε, είμαστε κάποιε ατομικότητε από το Στέκη Πολυτεχνείου, το Στοχή ε, που στεγάζεται στην πολύ στη ζογραφου, ένα κατημένο χώρο με ενεργή παρουσία πάνω από 30 χρόνια, στεγάζοντας εκτό από τη συνέχεια τη δομή τη δραζόνηση ανατρεπτική έκφραση και στο παρελθόν του Indymedia. Είμαστε μια πολιτική δομή με σταθερή παρουσία του κοινωνικού και ταξικού αγώνε, τόσο του πανεπιστημίου χώρου, τη γειτονιά του γράφου, αλλά και σε κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Πάνω απ' όλα, ε, αντιλαμβανόμαστε το πανεπιστήμιο σε ένα, ο, δεν αντιλαμβανόμαστε το πανεπιστήμιο σε ένα αποκομμένο κοινωνικό πεδίο και επιχειρούμε πάντα να ανοίγουμε συνολικά τα ζητήματα. Ωραία. Ε, και τώρα να ξεκινήσουμε. Θέλετε να πούμε κάποια πράγματα επιγραμματικά για την καταστολή που έχει δεχθεί το αυτοδιαχειριζόμενο στήκη Πολυτεχνείου πριν μπούμε στην κεντρική θεματική που ε, συνδέονται κιόλα, θα το πούμε, ε, περί των αντιστάσεων σε πανεπιστήμια και οτιδήποτε αλλά ας πούμε δύο πράγματα επίγραμματικά για την καταστολή Ναι γενικά τον τελευταίο καιρό φάγαμε πολύ ξύλο <laughs> ε, Κάπως τέλη Αυγούστου εκεί μέσα στην Εξταστική πέφτει σύρμα ότι μας εκενώσανε για πρώτη φορά Ανεβαίνουμε πάνω Έχουν ρίξει τις πόρτες έχουν αποχωρήσει, όλα χαλαρά, δεν υπάρχει ούτε κανένα έτσι, για το ζήτο. Ε, μαζευόμαστε αντανακλαστικά κόσμο, καλούμε συγκέντρωση, έρχεται αρκετό κόσμο να στηρίξει. Βάζουμε ξανά τι πόρτε και εκείνη την ώρα, καθόμαστε είμαστε πάρα πολλά άτομα και υπάρχει ένα τιμό, ρε παιδί μου, αποφασίζεται να γίνει και μια παρέμβαση στο γραφείο τη κοσμήτωρα τη σχολή, ε, η οποία να πούμε εδώ ότι φιγουράρει τώρα τελευταία στην καθημερινή και λέει τα δικά της για όλα αυτά που παίζουν με τις καταλήψεις και απειλεί με διάφορες... με αποδε... τερματισμό της εξασικής. Γενικά, φιγουράρει φουλ στην καθημερινή, τέλος πάντων. <coughs> Γίνεται η παρέμβαση αυτή στο γραφείο της. Ε, προσπαθούμε κάπως να κάνουμε ακριβώς ό,τι μας έκανε και αυτή. τις ρίχνουμε τις πόρτες, γράφουμε δύο συνθήματα και φεύγουμε. Και ξανασκάνε μπάτσι, τέλο πάντων. Ε, την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, δύο ώρε μετά, τύπο μπάμπαμ. Ε, πάρα πάρα πολλέ δυνάμει, σκέφτηκαν δέλτα. Πατήσαν και μια φοιτήτρια, μια άσχετη, τώρα έχει βγει μόλι το μάθημά τη η κοπέλα. Φουλμάτ, ε, οπίτε. Είχε γενικά ελικόπτερο να πετάει από πάνω. Τέλο πάντων, γίνονται κάποιε προσαγωγέ ε, και στην πορεία παίζει μια φάση. Ότι αρχίζουν να μαζεύουν κόσμο εκτός του Πανεπιστημίου τις επόμενες μέρες, στη συνέλευση που είχαμε καλέσει την ανοιχτή, στα δικαστήρια που είχε βγει η κάλεσμα ελεγγύης για τα παιδιά που περνούσαν. <χω> και κάπως μαθαίνουμε ότι η έχει δώσει είχε κρυφή κάμερα μέσα στο γραφείο της και έχει δώσει ουσιαστικά το αρχείο στους μπάτσου και έτσι έχουν τρέξει διώξεις. Αυτό... Ε... Εμεί ξαναβάζουμε τι πόρτε. Γενικά αποφεύγαν το να μένουν εκεί πέρα για πάρα πολλή ώρα. Ερχόντουσαν, διαλύανε και φεύγανε. Να φανταστώ με, με συνεργείο, εξωτερικό συνεργείο, όχι με συνεργείο του Πολυτεχνείου. Ε... Δεν το ξέρετε. Στι πρώτε δύο εκενώσει δεν είχαν φέρει συνεργείο. Οι μπάτσι μόνοι του πάγαν τα πράγματα, τις πόρτε με τροχού. Μετά φέρανε <laughs> κάποιο συνεργείο, μάλλον εξωτερικό. Okay. Αυτό. Και μετά υπήρχε μια κατάσταση στην οποία φεύγανε, μπαίναμε, το φτιάχναμε. Κάναμε εκδηλώσει, μαζεύαμε κόσμο, προσπαθούσαμε να ξαναφτιάξουμε ό,τι συμμαζεύεται. Και κάθε τρει εβδομάδε, περίπου, ξέρω εγώ, εκεί σε διάστημα ενό μήνα, σκάγανε και ξανά το ίδιο πράγμα. Κατεβάζαν πόρτε, πετάγανε τα πάντα, αδειάζανε. Με αποκορύφωμα. Πόσο καιρό μετά, ε, κάναμε μήνα μετά την τελευταία εκένωση που γκρεμίσανε, ξέρω τελείω τη διπλά αίθουσα, τη 12 που ήταν και αυτή η υποκατάληψη. Και ένα κομμάτι του σταθμού. Ο οποίο συστεγαζόταν όπω είπε και ο σύντροφο παλιά εκεί, ε, όπου αυτογκρεμίσανε τώρα τείχου ολόκληρη στη σχολή, αφήσανε το μισό όροφο χωρί ρεύμα. Ερχόντουσαν δηλαδή τώρα από το κηλικείο ο, ε, ο εργολάβος που τα έχει και μα έλεγε Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ, Ούτε έχω ρεύμα, δεν μπορούν να έρθουν οι εργαζόμενοι στο πρωί κτλ. Ναι, δηλαδή τραγικέ καταστάσει. Και δηλαδή, τώρα ήταν μια κατάσταση όπου. Εμεί φτάσαμε το μεσημέρι που τον τελειωθήκαμε αυτό και κρεμόντουσαν καλώδια, μπάζα, τούβλα από τα ταβάνια. Είχαν έρθει έτσι και λίγο πιο μεγάλοι σύντροφοι και μεγαλύτερο κόσμο που ήταν παλιά από το στέκι μα, που κάπω έχει και μια παραπάνω η εμπειρία και με τα πολεμικά κτλ. Και, και λέγανε ότι κάπω αυτό το πράγμα μπορεί να πέσει με το παραμικρό, ξέρω εγώ, να μην πλησιάζουμε από κάτω κτλ. Ε, ήταν γενικά τώρα μια κατάσταση αστεία, η οποία παραμένει έτσι και τώρα, δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι. Ό,τι μαζί με εκείνοι το έχουμε κάνει εμεί. Ε, και η σχολή τώρα κάπω έχει αφήσει αυτή την εικόνα σε μια ίσω λογική της παραδειγματισμού και τα λοιπά. Τέλο mm. πάντων, και ενό πείσματο ότι δηλαδή προτιμούν να γκρεμίσουν τη σχολή από το να είμαστε εμεί εκεί. Έτσι φαίνεται. Ναι. Ε, ωραία. Μαθαίνουμε και αυτά πώ κινούνται οι Πριτάνε και οι Κοσμήτορε στο. Εθνικό Μητσοβείο Πολυτεχνείο. Βέβαια, να ξέρετε για τον κόσμο που μα ακούει, ότι μπορεί να π.χ. στο αθηναϊκό endymedia. Εάν κάνει ένα search με λέξη κλειδιά, όπω αυτό το διαχειριζόμενο στο έχει Πολυτεχνείο ή μου που, θα βρει και κείμενα καινούργια και παλιότερα. Έτσι να μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα αυτό το κομμάτι τη καταστολή. Το οποίο έτσι από τη γέννηση του κάθε στεκιού και τη κάθε κατάληψη υπάρχει μια ιστορία από αυτό. Ε, γι' αυτό είπα και όλα σε επιγραμματικά να πούμε 5-6 πράγματα και λέω πάλι: όποιο θέλει μπορεί να βρει στο αθηναϊκό mm. endymedia κούλουπου cool, περισσότερε πληροφορίε. Άμα δεν έχουμε κάτι έτσι νεότερο μετά περί καταστολή, σα μιλάω μόνο για την καταστολή. Α ε, πάμε τώρα γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουν, ε, ζη, τρέχει ένα μεγάλο ζήτημα. Καταλήψει σε, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, ε, σε πάρα πολλέ σχολέ και σε σχολεία. Ε, μανιασμένη κυβέρνηση είδα χθες το βράδυ Έτσι έχει βάλει τους αγγελίστης να τρέχουν και να εκβιάζουν φοιτητές Ή θα πείτε κι εσείς μάλλον κομμάτια τη αριστερά Να αποχωρήσουν από τις ε, κατηλημμένες σχολές Αλλά πάμε να το πιάσουμε από την αρχή το ζήτημα ε, ε, να, πούμε, να πούμε για τα... Ε, μια πρώτη τοποθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τα μη κρατικά. Δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφορά, αν έχουν κάποια διαφορά αυτά τα δύο πράγματα. Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή το μη κρατικό. Και για να δώσω πάσα να ξεκινήσουμε κάπως αλλιώ αφού μου ήρθε τώρα, ε, θέλω να ρωτήσω το μη κρατικό πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο θεωρείται κάτι που δεν παράγει έρευνα γιατί ιδιωτικά είναι κολέγια. Ε, νομίζω αν δεν παράγει κάποιο έρευνα, τι γίνεται να γίνει. Ε, δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι σαν κολέγιο. Κάνει ένα κύκλο σπουδών. Για πείτε. Ε, ναι, σε σχέση με αυτό, κάπω. Ε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα επειδή δεν έχει κατατεθεί και το νομοσχέδιο και είναι πολύ θολά τα, τα σημεία γύρω από το πώ θα λειτουργήσουν καταρχά όλα αυτά τα μη ιδιωτικά πανεπιστήμια, στιγμή είναι μια, μια αφαιρημένη έννοια. Ενώ δεν υπάρχουν μια κτηριακή υποδομή, δεν υπάρχουν πια δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Πώ θα λειτουργήσει αυτό ακριβώ, το οποίο θέλει ένα τεράστιο κεφάλαιο από πίσω. Ε, και το βασικό είναι ότι ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώ το πλαίσιο. Θα παράγουν έρευνα, πώ θα την παράγουν. Ε, Βάσει του παραδείγματο του εξωτερικού, δηλαδή π.χ. στην Αμερική αν και, και σε άλλε χώρε, ξέρω εγώ, δηλαδή βασικά με το παράδειγμα τη Αμερική, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τελφο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν πολύ εξελιγμένε μονάδε παραγωγή έρευνα, ακριβώ επειδή. Ε, Μεγάλη εφοπλιστικά κεφάλαια επιλέγουν να επενδύουν εκεί ω μια πιο φθηνή λύση από το να φτιάξουν δικέ του μονάδε παραγωγή έρευνα και τεχνολογία. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποιούν αυτά τα μυδιωτικά πανεπιστήμια, δεν έχουν κανένα φράγμα και κρατικό έλεγχο επί τη ουσία, για μια άμεση επένδυση που συμφέρει και του δύο. Αφαίρουν τα πανεπιστήμια από το οικονομικό κομμάτι ε, και αφετέρου το κεφάλι, το οποίο μπορεί να παράξει αυτήν την έρευνα με πολύ πιο φθηνό τρόπο. Αλλά αυτό ακόμα δεν, δεν είναι τελείω το όρο, δεν αναφέρεται, ξέρω, δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη αναφορά στο πώ θα είναι. Ε, αυτά τα πανεπιστήμια. Πάντο σίγουρα, επειδή και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και η ευαγγελίζεται πολύ την κατάσταση στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, <Ρο> στο ότι θέλουμε να, να αλλάξει, ξέρω εγώ, το ελληνικό κράτο και να εξυγχρονιστεί, πολύ πιθανό είναι να ακολουθήσει ένα τέτοιο τύπο μοντέλο και και γύρω από τα πανεπιστήμια. Ένα ε, οργανισμό που, με ξε, ξεκάθαρου όρου, τέλο πάντων, θα αναλαμβάνει τι ανάγκε του κεφαλαίου και θα κερδοσκοπεί στη βάση αυτή, κάπω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Έτσι κι αλλιώς το πηχή το, ΕΜΟ, το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, έχει σχέσει με εφοπλιστές και παράγει έρευνα για όλα αυτά. Εννοώ ότι θυμάμαι πιο παλιά από τις ασπίδες των Ματατζίδων μέχρι τα σειρματοπλέγματα, μέχρι τα τείχη. Δηλαδή, γιατί να θέλουν κάτι διαφορετικό τώρα. Εγώ το ρωτάω τώρα λίγο ξέρεις, διαφορετικά. Ε, δεν καλύπτονται ήδη από τα, ε, αυτό που θέλουν να κάνουν από τα δημόσια πανεπιστήμια. Εντάξει, σε ένα βαθμό, σύντομα να σε αυτό, θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ένα κρατικό έλεγχο και από το Υπουργείο Παιδεία, αλλά και πιο συνολικό πάνω στα πανεπιστήμια, και υπάρχουν και πάρα πολλέ δικλείδε, οργανισμοί οικονομικοί, βραχίωνε, ερευνητικοί, που είναι ένα σύνθετο σύστημα που αλληλοδιαπλέκεται και υπάρχει ένα κρατικό έλεγχο πάνω σε αυτό, ε, στο πώ τι ερευνητικά αναλαμβάνονται και να Προφανώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή διαφάνεια και όλα αυτά μπορεί να γίνονται με υπόγειου τρόπου και να αναλαμβάνονται. Αλλά αντικειμενικά υπάρχει ενό τύπου στοιχειώδη διαφάνεια, ενό μια ιδιωτική δομή. Προφανώ όλα αυτά θα είναι μέσα σε ένα μπορειπολογισμό που δεν θα φτάνει ποτέ στα χέρια, στα δικά μα, ενό ανθρώπου να δει τι γίνεται. Δηλαδή, ε, όλη αυτή η έρευνα, η οποία έχει ένα τεράστιο οικονομικό κομμάτι από πίσω, πολύ βρώμικο. Θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να κρύβεται πίσω από το χαλί και να, να γίνεται με έναν τρόπο το οποίο δεν θα είναι ξεκάθαρο και διαφανέ το πώ έχει συμβεί. Mm -hmm. ε, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ αυτό κάπως καλύπτει. Δηλαδή, προφανώ και το MP κάνει ένα πάρα πολύ βρώμικο ρόλο στο τι η ερευνητικά αναλαμβάνει και μπορεί να αναφέρουν εδώ οι σύντροφοι κάποια παλιά παραδείγματα τι ερευνητικά έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και να σημειώσουμε ότι και τον τελευταίο ένα χρόνο ξαναβαθμίστηκε και έχει αναλάβει πάλι. Ερευνητικά, τα οποία συνεργάζεται με 20 Υπουργεία Δημόσια Τάξη όλη την Ευρώπη και αναλαμβάνει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο πλαίσιο τη καταστολή των κρατών. Ναι, εγώ κάπω ε, προσθετικά σε αυτά που ανέφερε ο σύντροφο πριν. Ε, κάπω συμφωνώ μαζί στο κομμάτι ότι προφανώ το δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να επιτελέσει όλα αυτά για τα οποία θα κάνει και το ιδιωτικό. Και γι' αυτό κάπω τουλάχιστον. Για μένα και η θέση μας σαν άτομα με έτσι καταβολές αντικρουσιαστικές, αναρχικέ. δεν είναι ότι υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο ενάντια στα ιδιωτικά, για παράδειγμα, όπως πούμε, λιβανίζεται η αριστερά και θέτει ένα τέτοιο δίπολο ή δημόσια δωρεάν παιδεία ή μετά από εκεί ξέρω, η καταστροφή, ότι και η δημόσια δωρεάν παιδεία μας δεν είναι ότι μας καλύπτει και ότι θα... ούτε είμαστε με το άρθρο 16, όπως είναι το σλόγγαν της αριστεράς, ούτε κάτι τέτοιο. Ε... Οπότε κάπω ε, ναι, σε αυτό να αναφέρω ότι για μένα κάπως τα, έρχονται κάπως να αλληλοσυνδεθούν τα δημόσια και τα ιδιωτικά, τα κρατικά μικρατικά, στόμα όπω θέλουμε. Οπου όπω έφερε και ο σύντροφο στα, στα πεδία που δεν μπορεί να πατήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο λόγω όντω κάποιων έτσι, νομοθεσιών και σημειών που αφορούν τη διαφάνεια, θα μπορεί να πατάει εκεί το ιδιωτικό μικρατικό πανεπιστήμιο για να καλύπτει ας πούμε αυτά, αυτό το κεφάλαιο το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο. Ε, και κάπω και στο σημείο που αναφέρθηκε προηγουμένως το τέλος και ερώτηση και εσύ για την έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια εντάξει αρχικά προφανώ, όταν μιλάμε γενικότερα για έρευνα δεν μπορούμε να μιλάμε για έρευνα ούτε για το γενικό καλό ούτε συνολικά κάτι το οποίο καλύπτει γενικά και όριστα τις ανάγκε τη κοινωνίας και οτιδήποτε εφόσον οι κοινωνίε που ζούμε είναι υπάρχουν ε, τόσες ανισότητες και υπάρχει καταπιεστές, καταπιεσμένοι, εργάτες, αφεντικά κτλ. Ε, οπότε σίγουρα η έρευνα δεν μπορεί να αποκοπεί από του υλικούς όρου της πραγμάτωσής της ε, και προφανώς η έρευνα που θα παράγει ε, ένα κρατικό πανεπιστήμιο, το, οποίο, το κράτος δηλαδή, θα αφορά το κέρδος του κράτους και συνεπώς κεφαλαίο, του κεφαλαίου και των μεγαλοαφεντικών που διαπλέκονται σε όλο αυτό. Ε, και δηλαδή τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα, ε, το Πολυτεχνείο που είμαστε εμείς έχει πολλές συνεργασίες έτσι, για ερευνητικά με διάφορο καλό κόσμο, όπως την αστυνομία, τους μπάτσου, στρατό, υπουργεία, προσθέσεις του πολίτη, όπω αναφέρθηκε και πριν. Ε, Frontex. Ναι, στα σύνορα. Ναι, και κάπως ίσως να διαβάζω και έτσι να πω τρία-τέσσερα ονόματα να Αν ενδιαφέρεται και κάποιος, κάποιο που ακούει να τα ψάξει. Ε, είναι το. Το μισό λεπτό γιατί τα θυμάμαι και αυτά απ' έξω να κοιτάξω τι σημειώσει μου. Ναι, ναι, φυσικά ότι κάπως σωστικά από το 2021-2022 το Πολυτεχνείο συμμετέχει σε τουλάχιστον τρία προγράμματα όπου αποδέκτε των ερευνητικών προγραμμάτων είναι η δυναμική καταστολής σε διάφορα, και διάφορα υπουργεία γύρω από την Ευρώπη τα οποία όλα κάπως στο μέσω του πανεπιστημίου μέσω του ΕΠΣΕΙ και του ΕΛΚΕ που είναι κάπως, τέλος πάντων, σε του του κράτους, με το, την έρευνα και με το προσωπικό του πολυτεχνείου α πούμε. Ε, ναι και κάπως είναι κάποια ερευνητικά project τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αρκετά σχηματικά για να το αναφέρω ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνει ο EPCA από, για, τα, τα για τα προγράμματα που θα αναφέρω αν κοντά στο 1 εκατομμύριο ενώ η συνολική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα του Πολυτεχνείου από το κράτος είναι γύρω στα 4-5 εκατομμύρια, δηλαδή για τρία μόνο ερευνητικά προγράμματα. Η χρηματοδότηση που παίρνει το Πανεπιστήμιο είναι το 1 πέμπτο από τη συνολική που λαμβάνει από το ελληνικό κράτος για τα λειτουργικά του έξοδα κτλ. Ε, και τέλος πάντων, κάποια προγράμματα, αυτά τα προγράμματα που θα αναφερθώ... Ε, συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα Horizon, Horizon 2020 και αφορούν την εκπόνηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων έτσι ώστε να εμπλουτίσουν το πλουστάσιο πλασ, της αστυνομία εγχώριας και μη. Συγκεκριμένα είναι τρία τα προγράμματα. Είναι το Starlight, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου... Τέλο πάντων, με απλά λόγια αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων υψηλή ποιότητα και στη δημιουργία ενό συστήματο τεχνοτή νοημοσύνης... Όπου θα μπορεί να το οποίο προφανώ θα ε, τροφοδοτεί και θα τροφοδοτείται από την αστυνομία και από τα Υπουργεία Προστασία του πολίτη, έτσι ώστε να μπορεί να προβλέπει ε, συμπεριφορέ οι οποίε θεωρούνται παράνομε, ριζοσπαστικέ. Στο πιο light, στο έγκλημα, στην και τα κτλ. Όπου προφανώς για ένα κράτος κάπως ξέρουμε τι σημαίνει έγκλημα, τερμοκρατία και οτιδήποτε τέτοιο. Και το για να μην σε κουράζω, τα άλλα δύο είναι το λάγκο, το οποίο ουσιαστικά συνδέεται με το προηγούμενο. Και αν δεν κάνω λάθος, αφορά πάλι την τεχνητή νοημοσύνη και βάζει τις βάσεις για τη συλλογή δεδομένων και τα λοιπά που απαιτεί το προηγούμενο πρόγραμμα. Και το τρίτο το οποίο λέγεται Tenacity, όπου πα, παίζει πάλι με την τεχνητή, τεχνητή νοημοσύνη και ε, αφορά κάπως την, ε, προ, την πρόληψη του εγκλήματος που αφορά μετακινήσεις, σύνορα και τα λοιπά. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εμπλέκεται και η EG αν δεν κάνω λάθος. Ε, οπότε κάπως σε αυτό ειδικά Μπλέκονται και η Υπουργοί Προσθέσεις του Πολίτη άλλων χωρών σε ένα πλαίσιο, ίσως έτσι, θωράκιση συνολικότερα των ευρωπαϊκών κρατών και μη πέρα, ξέρω εγώ, μόνο από τον εσωτερικό εχθρό και τα σύνορα της Ελλάδας. Οκ. Okay. Ναι, τα υπέρασπίζονται τα σύνορα με κάθε κόστος με νεκροταφία μέσα στις θάλασσες και σε φράχτε Το βλέπουμε αυτό. Πολύ ωραία. Μάθαμε και 5-6 πράγματα έτσι, με αρκετό ενδιαφέρον πώς λειτουργεί το, ε, συγκεκριμένα το ΜΟΠΟΥ ε, ποια είναι η ζήτηση τελικά της έρευνας, τι είναι αυτό το καλό που παράγει για τον κόσμο. Μέχρι τώρα μαθαίνουμε για AI για, για AI συγκεκριμένα όχι για το καλό της ανθρωπότητας γιατί όταν μαθαίνει κάποιο ότι η επιστήμη έφτιαξε ένα καινούριο εργαλείο, όχι για να... Ο, δε, η τεχνολογία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας λέγαμε ότι δεν είναι όφελο όλων, είναι όχι μόνο ταξικά, ε, δεν έχει πρόσβαση ο καθένα σε αυτήν την τεχνολογία και από ό,τι φαίνεται η στην τεχνολογία είναι για να παρακολουθούν κόσμο, να φιλτράουν κόσμο, να κάνουν ένα psycho pass, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ψυχοπάσο. Όποιο φαίνεται ριζοσπαστικό, όποιος φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, να παθαίνει τα αντίστοιχα, έτσι... Ωραία, πολύ ωραία. Ε, κάτι είπατε πριν πάλι για το άρθρο 16, το οποίο το ακούω από πολύ μικρό παιδί. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για αυτό το περιβόητο άρθρο και με τον τρόπο που, αν γίνεται, πώς γίνεται να αλλάξει ή να ακυρωθεί. Ε, εντάξει, κάπως σε αδρές γραμμές, καταρχάς, δηλαδή πιο πολύ αυτά που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι σχετικά περιορισμένο με την έννοια ότι δεν υπάρχει, ενώ ότι προφανώς και το κράτο μέσα από διαρροέ προσπαθεί να, φύγω, να κάνει μια σφιγομέτρηση στην κοινωνία, να δει τι περνάει, τι δεν περνάει και να καταθέσει ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί και να πετύχει, να περάσει. Αναμένει μια μεγάλη αντίδραση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για. Επειδή για να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση και να καταργηθεί το άρθρο 16 θέλει κάποια χρόνια, θέλει μια νομική διαδικασία. Προς το παρόν λέω ότι θα γίνει κάπου στο μέλλον. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι θα παρακαμφθεί με βάση το άρθρο 28 του συντάγματος που λέει επειδή το ενωσιακό δίκαιο δηλαδή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερέχει του, ελληνικού, του, του δίκαιου του ελληνικού κράτους και με αυτόν τον τρόπο να παρακάμψει το άρθρο 16 και να δημιουργηθούν τα ή κρατικά, το οποίο κάπω και ο όρο που μπαίνει δεν έχει κάποια διαφορά ακριβώ με το ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πιο πολύ είναι για να μην ακούγεται, ξέρω εγώ, τα ιδιωτικά είναι αυτά που θα είναι των πλουσίων, να ξέρω τι, επειδή υπάρχει μια παράδοση με την λέξη ιδιωτικά στην Ελλάδα εξεργό, και το, την αρνητική φόρτισή τη, αλλά με τη αυτό θα είναι. Γενικά τα ερωτήματα είναι πολύ μεγάλα από αυτό που θίχτηκε προηγουμένω το πώ θα χτιστούν αυτά, τα, ενώ. Ε, Ποια χρηματοδότηση θα στήσει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο για να χτιστεί θέλει εκατομμύρια πάνω στα εκατομμύρια για τι κτηριακέ του υποδομέ, τεχνολογική του ανάπτυξη, για τα εργαστήριά του, για τη στελέχωσή του. Θέλει τρομερά χρηματικά ποσά, τα οποία προφανώ δεν γίνεται καμία αναφορά από το πού θα βρεθούν. Και όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα κοπούν από τα κονδύλια που πηγαίνουν στο κομμάτι τη εκπαίδευση στο ελληνικό κράτο, που πηγαίνουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα κοπούν από εκεί πέρα και θα τροφοδοτήσουν την κατασκευή και την ανάγερση αυτών των πανεπιστημίων. Ε, το οποίο ενώ επηρεάζει προφανώ όταν υπάρχει μια τρομερή περικοπή στις δαπάνε που μπαίνουν μέσα στην εκπαίδευση και στην παιδεία, και στι παροχέ που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, όπω η στέγαση, η και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα τη εκπαίδευση, ε, είναι πολύ βασικό ότι από εκεί θα κοπούν όλα αυτά για να τροφοδοτηθούν αυτά τα, τα παγωσά, τα οποία είναι τεράστια και που κανεί δεν κάνει συζήτηση για το πού θα βρεθούν. Ε, αν και γίνεται μια αναφορά ότι σε αρχή τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Αυτή η ίδρυση των μη πανεπιστημίου πανεπιστημίων θα αφορά την νομοποίηση εντό εισαγωγικών ε, κάποιων κολεγίων και παραρτημάτων πανεπιστημίων που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, που απλώ δεν έχουν το δικαίωμα μέχρι στιγμή να, να εγκρίνουν τα ίδια πτυχία. που δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο αξία πτυχίου, το οποίο έχει αλλάξει και αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουν αναβαθμιστεί. Αλλά πλέον θα, μπορείς, θα έχουν την ίδια αξία με έναν τρόπο. Οπότε αφορά πιο πολύ αυτό το, ε, το κομμάτι. Και προφανώ, όπω έχει δείξει και το παγκόσμιο παράδειγμα γύρω από τη λειτουργία αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων, η χρηματοδότηση και σε πάγια βάση και σε συστηματική βάση, θα χρειάζεται μια χρηματοδότηση μηνιαία κάθε χρόνο, ολο αυτό, είναι κονδύλια τα οποία πάλι θα αποτραβούνται μέσα από τον κρατικό προπολογισμό, μέσα από τα χρήματα που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα στην Ελλάδα με έναν τρόπο. Οπότε θα απορροφούνται από εκεί πέρα, δεν θα υπάρχουν πια νέα κονδύλια, ειδικά όταν είναι τόσο σφιχτοί οι και π.χ. Διαβάζα με χθε γιατί κάπω για να προετοιμαστούμε και λίγο κάναμε μια μελέτη έτσι να δούμε κάποια πράγματα. Π.χ. στην Αμερική κάποια πανεπιστήμια όπω το Yale τα οποία είναι παγκοσμίω φήμη και ε, ε, κάποια ακόμα τέλο πάντων. Λαμβάνουν χρηματοδοτήσει οι οποίε είναι δεκαπλάσει, ξέρω εγώ από τι χρηματοδοτήσει που λαμβάνουν κρατικά, κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή βλέπουμε την απόλυτα αντιστροφή ότι τα ιδιωτικά τα οποία θα θεωρητικά λειτουργούν μόνο του, θα φέρουν λεφτά, θα κάνουν, θα αντάρουν, λαμβάνουν κονδύλια υπερπαρωνία. Πολλαπλάσια, από αυτά που λαμβάνουν τα άλλα πανεπιστήμια το οποίο πολύ να, να είναι μια εξέλιξη στην Ελλάδα αυτό ε... Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα ωραία, ωραία, είπαμε κύριε. αρκετά γιατί έχουμε και άλλα πραγματά πραγματάκια να συζητήσουμε σε λίγο έχετε επιλέξει εσείς τα, τη μουσική πάμε τώρα να μου πείτε με τι θα ξεκινήσουμε λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε με αυτό ωραία και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Άλλαξε πλέον το πράγμα. Τα παιδιά τώρα θέλουνε τριλ. Έρχομαι από τη Σάιταμα και κόβω κεφάλια σαν ύφη του Κιλβίλ. Σιρότερο και από την Κρουελάδευελ. Φέρνω λάσσιου ντελαμπαστήλ. Και δεν θα με πειραζεστάλλα αν είχατε στάλια όπω χίλιε, αποστήλ. Όμω δεν, τίποτα σημαντικό. Έφταλα δίπλωμα για να οδηγήσω το Τιτανικό. Γεια. Και ναι, μεν έχω να έχω στο καιρό. Σκουριασά τόσο που γράφω κάτι Πρώτη φορά φεύγει γιατί Τετανικό. Ήμασταν <uhhh> όλοι εκεί, λέει. Κι ήμασταν πολύ εκεί, λέει. Μπουκάλια ψηλά σαν αλκοόλικη, λέει. Φρικά και χαλαί γεια. Yeah. Τώρα α γίνει ότι είναι να γίνει, λέει. Βενζίνη, ρέι, δεσμοί, νικέοι. Σημαίνει να κάνουν την κοινή γύριση γύρω από τη φωτιά. Σαν τη με τη μέσα στα σκατά ο οφελώ δεν επιπλέει πέτου. Ναι, υπάρχει νέου ναι, έτου. Φέτο του φωνάζω, μπέζου. Να καούν τα καινούργια αμάξια του και οι καινούργιε το λε Είμαι του κοινωνικού, μα δεν είμαι ραζιστή. Δεν έχω πρόβλημα με του Κινέζου. Πόσο καίγονται δέντρα, πρέπει να καίγονται κέντρα. Και μπατσικά, κόβει το μάτι του πιτσιρικά. Με μια ματιά στα γυπάρτα μέτρα, το ζυγίζει να στείλει την πέτρα. Μια ολόκληρη πόλη στη σέντρα. Μια ολόκληρη χώρα, σαν τραγωδία, σαν αποκλέω ηλέκρα. Η μου λένε. Διο στο πάρκ. Τώρα γράφουνε τρίπανε κάνουν ρεβίλ και πιστεύουν σε εκείνα που λέμε Οι καιροί προχωρήσαν και εκείνοι, σαν οι δρόμοι μύρισαν βενζίνη Προσπαθώ να το ζωμα έχω τόσο να το πριν κοντίνει, κοντήσω η μνήμη η πάει. Αυτή τη φορά δεν γύρευε λεφτά. Είναι ώρα να μπλέξει και πάει. Ένα χρόνο μετά επιστρέφει ξανά. Μα πρέπει να γίνει τολμάι. Σπαμάρι το σπέλ για να κάνει ζημιά. Δεν πηγαίνει καλά. Μα του χάρησε. Πέμπνει μαζί για την αναποφιά. Κι άλλο δέκα αφού κι άλλο μπλέκω. Δεν αγκιάλο καλύ πάω κιό. για να έρθει πέρα. Αν καταφέρω, το χώνα στο φέρω. Δεν έμεινε κάτι στο τέλο τη ένα μάτι κόβει, ένα μάτι πιάνει, ένα μάτι για να μου βγάλει. Δεν είδανε τίποτα, το πάνε Και φύγανε γρήγορα πίσω από την κάλη. Μαύρο χάλι, βάζω μαύρο σάλι. Ζω, επιστρέφω, ανασένω πάλι. που μου ο ίδιο τύπο. Όμω, οι ίδιοι τύποι, κοιτά μου, μιλάνε αλλιώ. Δεν αλλάζει, είπα το μυαλό μου. πες το ίδιο για το δίκο. Ένα καίγεται ζωντανός. Όλοι τη με τα Πάντα να είμαι κάθε μέρα και πιο δυνατός Καλυμμένα τα του και γυρνούσαν εντό Κλείσαν οι δρόμοι και αμήν συνοφ Την είδανε show, μα τόσο τους κόβει Την είδαμε show και φύγανε σως Νοτ, μαύρες φιγούρες στην πόλη Παθαίνουνε σοκ Τσοτ, τα δεκαρέπλες, μπουκάλια και μπάτι Πώ Πως, άλλα σκαλιά δεν υπάρχουν Τελειώνει το στόκ oh. Όλα καλά το ξημέρω, μα αυτό ευτυχώ Δεν βλέπω τη μέρα, τον βλέπω τη νύχτα. Έκανε λε και κατέβασε πίκρα. Φύγαμε ήταν Δεν κατάλαβα από που του ήρθα. Χάρα μεγάλα και δού. Στην χείρα, κλείνει το μάτι και πιάνει αναπτύρα. Λέω μεγάλα λαφύρα, ο δικός με μου έχει Δεν το πες σε uh. πετάνε και πάει. Θεσσαλονίκη, good night. Του τρασκάνει τα sky. Του στηλίχηκαμε από το πλάι. Δεν με ενδιαφέρει τι Αν να σπάει. Έχω τη λύση, Μπλέ ιστορία γνωρίζει το τον τρόπο που έχει μπρο. Όλα στο πιάνο τα θέλουν έτοιμα. Τρέχει εσύ αλλά τρέχω και εγώ. Δεν το περάσανε φίλτρο στο ρέτρικα. Το γράψανε Έχω τη λύση στο χέρι μου και παρακάλεσα για να τον βρω. Μπλέ γνωρίζει το έγκλημα. Ψάχνει τον τρόπο που έγινε προ. Όλα στο πιάνο τα θέλουν, έτοιμα. Τρέχει εσύ αλλά τρέχω κι εγώ. Δεν το περάσανε στο ρέτρικα. Το γράψαν drone. No που περνάει στο λογισμικό. Όλα καλά. Μα έχει να φάγει. Αμά έχει να πιει. Τότε έχει και εσύ. Μια κάμερα γράμμα. Δεν πιάνει πολλά. Μια κάμερα πλύμπει και το μαγαζί. Και να πρέπει να πω. Ξέρει πω δεν μπορώ. Και όταν πρέπει να μην θα σταθούμε εδώ, είπα να πρακατάμπικαν. Πρώτη γραμμή αλλά αφήσανε σπίτι του στο κοινό. Όλα καλά. Μίναν χωνέ. Σε μια να μα κάνουν αυτοί. Δεν μπορούν. Κακό. Θα μα βρουν μπροστά. Να μα βρουν μαζί. Καλουνε σε χαζί, όταν βγουν δρόμο. Επιστρέψαμε πάντα στο στούντιο του Radio Reboot. Ε, ξαναλέω, σήμερα είμαστε ολοζώντανα 27 Ιανουαρίου ε, του 24 μαζί με ατομικότητες από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Πολυτεχνείου της Αθήνας... Ε, και κάνουμε μια εκπομπή για τα μικρατικά ή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια... Ε, αυτή η κουβέντα προφανώς έχει πολλές προεκτάσεις. Έχουμε μάθει τι σημαίνει η διαφορά ε, του πανεπιστημίου, του δημοσίου με την έρευνα και του ιδιωτικού. Ακούσαμε πέντε πράγματα τα οποία είχαν ενδιαφέρον ε, περί ποια είναι η έρευνα που κάνει το ΕΜΟΠΟ αυτή τη στιγμή, που, πώς χρηματοδοτείται, τι παίρνει και πώς παράγει αυτή την έρευνα και ε, ουσιαστικά προσόφελος όφελο πιανών είναι τελικά. Ε, βλέπουμε ότι τα κράτη θωρακίζονται, και θωρακίζονται ε, με έναν τρόπο ώστε να μην μπορεί κανένα να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους ε, τα κράτη αμφισβητούν, προφανώς έχουν και το μονοπόλιο της βίας έτσι, νομικά και κατοχυρωμένα και θα, θα συνεχίσω εδώ με τη μεγάλη παρέα που είμαστε και ε, να δώσουμε πάσα για τα προηγούμενα νομοσχέδια και πώς αυτά προχωράνε στο, στο νέο αν έχετε κάτι να μου πείτε γι' αυτό, Κοίτα, ε, το τελευταίο νομοσχέδιο, π.χ. το κεραμαίο Χρυσοχωρίδη, καταρχά ξεκίνησε με την κεραμαίω να πηγαίνει στο Συμβούλιο Ελληνών Βιομηχάνων. Κάπω σου λέει ότι δεν γίνεται εγώ να σου παρέχω παιδεία, ε, να σου παρέχω ρε παιδί μου εκπαίδευση και εσύ να μην παράγει έργο για τη βιομηχανία. Θα έρθω σε άμεση συνεργασία μαζί του, να δω τι θέλουν, τι χρειάζονται και από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να κάνει αυτό. Θα πρέπει ουσιαστικά να ακολουθήσει το κεφάλαιο και ότι μα που οι βιομήχανοι. Ε, αλλάζουν ουσιαστικά το Βρετανικό συμβούλιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή το Βρετανικό συμβούλιο αποτελείται από έξι μέλη εσωτερικά του Πανεπιστημίου και άλλα πέντε τα οποία είναι εξωτερικά. Για να καταλάβει π.χ. το έμω που αυτή τη στιγμή. Τα πέντε εξωτερικά είναι ένα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένα καθηγητή από το πανεπιστήμιο του ΕΚΠΑ. Ένα τρίτος ο οποίος δεν θυμάμαι που, που είναι καθηγητής της Ελευθερίας Πανεπιστημίου. Δεν μετά... έχουν σχέση με το πολιτες. Είναι από μακριά. Είναι από άλλες... άλλα πανεπιστήμια. Και οι δύο τελευταίοι είναι ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού και ο διευθύνων σύμβουλος της Άκτορ. Βαριά ονόματα. Νομίζω τα λέει όλα από μόνο το αυτό. Ε... Ε, μου... Και πώς ε, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε 5-6 πράγματα Αλλά επειδή υπάρχει και κόσμος που δεν νιώθει Τι είπαμε μόλις τώρα Δηλαδή τι σημαίνει ότι μέσα στο Πριτανικό Συμβούλιο Δηλαδή μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων Γιατί υπήρχαν πιο παλιά Λέγανε τα, ή πώς αγγίνεται πώς θα γίνεται η Σύγκλιτος Πώς θα γίνει το Πριτανικό Συμβούλιο ο, ε, Πιο παλιά λέγανε ότι τεχνοκράτες χρειαζόμαστε, ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πολυτεχνική κοινότητα, δηλαδή άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι ανάγκες πραγματικές ή τις ξέρουν και είναι μια μπίζνα ακόμα για αυτούς. Πώς γίνεται μέσα στο εγώ ήμαθός και λέω, μα πώς... Ξέρεις, πώς γίνεται να είναι δύο άνθρωποι οποίοι είναι, τι ο ένας υπερεργολάος, τι είναι, είναι διεθνήνων σύμβουλος. Είναι διεθνήνων και ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού και άλλος διεθνήνων σύμβολο στην Άκτορ. Ωραία, κατά ε, Δύο ε, κατασκευαστικ... μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Στα Βαλκάνια. Ναι, στα Βαλκάνια. Ε, πώς το εξηγείτε αυτό. Ε, εντάξει, κάπως ερεπεδή, με αυτό... Σχετίζεται πάρα πολύ άμεσα με το κομμάτι που λέγαμε πριν, ότι το πώ η έρευνα που ήδη ο ρόλος του Πανεπιστήμιου είναι να παράγει η έρευνα, ξέρω εγώ, για το εφοπλιστικό κεφάλαιο ή όχι μόνο, γενικά για το κεφάλαιο, ε, με να είναι μια φθηνή λύση ώστε να μην χρειάζεται να αναπτύσσουν τις δικέ του μονάδε. Τώρα η κατεύθυνση είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, όταν ε, το κορυφαίο χτες βήκαμε και όλες, πρώτησε όλη την Ελλάδα, το Εθν η συγκλητρό είναι το αποφασιστικό όργανο, δηλαδή, είναι ένα όργανο που φασίζει όλο το πολυτεχνείο, δηλαδή μιλάμε ένα πολύ εμβασιμένο ρόλο. Συμμετέχει ισότιμα και οργανικά μέσα σε αυτή τη δεκάδα δύο διευθύνων σύμβολο τη μεγαλύτερη κατασκευαστικών κολοσσών ξέρω εγώ στα Βαλκάνια. Είναι μια κατεύθυνση που λέει ξεκάθαρα ότι εδώ η έρευνα και το εργατικό που δυναμικό, το εξειδικεύμα που θα βγαίνει από το πολιτεχνείο, θα βγαίνει για ένα και μοναδικό λόγο για να αναπτύξετε το κεφάλαιο, ε, όπω θέλουμε εμεί και στην κατεύθυνση που θέλουμε εμεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και γι' αυτό πήρω το μικρόφωνο. Η Τέρνα, που είναι εξίσου άλλο ένα τεράστιο κολοσσό, οι οποίοι έχουν αναλάβει να, και όλε. και την Εύη, αυτή τη στιγμή που έχει καεί, δηλαδή έχουν πάγει έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση τη φωτιές και προφανώ έχουν σίγουρα και άμεση σχέση και έχουν αναλάβει την ανοικοδόμηση ε, και τα αερολικά πάρκα και όλα αυτά. Έχει φτιάξει δικό τη μεταπτυχιακό, το οποίο πατάει στον προηγούμενο νόμο. Του ε, Χρυσοχόλικα τη Κεραμέου, δικό του μεταπτυχιακό. Δηλαδή, εκπαιδεύονται μέσα στο Πολυτεχνείο με υποδομέ του Πολυτεχνείου 45 μεταπτυχιακοί, οι οποίοι θα, με το που τελειώσουν θα γίνουν κατευθείαν στελέχη πρωτοκαλασάτα στην τέρνα. Ε, δηλαδή, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη και πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν, δεν μπορεί καν αυτό το πράγμα να σχολιαστεί με έναν τρόπο που να μην δείχνει πόσο σοφές είναι. Ε, Αρπαίδι μου, κάπω αυτό. Σε αυτή τη διάρκεια, το κράτο επιτάσσει και τους του ιδεολογικού του μηχανισμού, ξέρω εγώ, για να προβάλλει. Ε, ξεκάθαρα ότι η έρευνα είναι ουδέτερη, ρε παιδί μου, ε, ώστε αυτό κάπως να με χτυπήσει τα λαμπάκια, ότι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με το Πρετανικό Συμβούλιο και τι αποτέλεσμα έχει αυτό, καθώς και με το καινούριο νομοσχέδιο, όπως είπαμε και πριν, αλληλοσυμπληρώνονται τα δημόσια με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς αυτό θα φέρει... Θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό και για να διεκδικήσουν μια παραπάνω χρηματοδότηση τα δημόσια, θα πρέπει ουσιαστικά η έρευνα παράγεται να είναι τελείως υποταγμένη στις ανάγκες του κεφαλαίου. Και αυτό σίγουρα οδηγεί στην γενικότερα υποβάθμιση στο ζωών μας και την ανταδικοποίηση της ζωής. Και ταυτόχρονα, εφόσον οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο του σπουδάζω, δουλεύω και κατά λίγο, ξέρω εγώ, τέλο πάντων. Ε, οχυρώνεται και με αυτόν τον τρόπο το κράτος, καθώς με αυτόν τον τρόπο εμποδίζει και την ανάπτυξη των αγωνιζόμενων κομματιών και μέσα στις σχολές. Εγώ σε αυτό κάπως ήθελα να, να προσεσω και ένα ερώτημα που κάπως μας δημιουργείται και μιλώντας με φοιτικά υποκείμενα, υποκείμενα εντό των σχολών, όπου παίζει γενικά μια αρκετά έτσι, ρητορική ότι και τι ξέρω, σα πειράζει, Πού έρχονται οι εταιρείε. Στην θα πας να βρεις και μέσω δουλειά, Ξέρω εγώ ότι προβάλλεται και σαν κάτι καλό. Ε, το οποίο, κάπω για να απαντήσουμε σε αυτό, εμεί λέμε ότι αρχικά όλε αυτέ οι μεγαλοβιομηχανίες, βιομηχανίε, οι που αναφέρουμε, είναι ίδιες οι ίδιε οι οι οποίε είναι υπεύθυνε για τα εργατικά κάτεργα στον κόσμο και έξω, για τι εκατοντάδε δολοφονίε εργατών-εργατριών, για τι εξαθλιωτικέ συνθήκε εργασία. Οπότε όταν ξέρω εγώ, μπαίνουν αυτοί, αυτές οι εταιρείε μέσα στο, στο πανεπιστήμιο... δεν μπορείς, ας πούμε, κάπως για εμάς να κάθεις αμέτωχος. Όπως και το ότι αντίστοιχα αυτό σημαίνει ότι... όταν κάποια στιγμή... Ε, το πίσω είναι και πάλι λίγο σε μια αλλά όταν δεν έχει πλέον η αγορά τις ανάγκες... του πολύ εξειδικευμένου κομματιού που εσύ έχεις εκπαιδευτεί γι' αυτό... Ε, μετά απλά θα σε, αφού θα σε ξεζωμήσουν εγώ, θα σε πετάξουν στην άκρη και ε, ούτω καθεξής. Δεν, ε, είναι ολο, ολογενικά αυτή, αυτός ο σχεδιεσμός είναι μια κατεύθυνση όχι της πιο σμεωλικής γνώσης αλλά της πιο εξειδικευμένης το οποίο ακριβώς σημαίνει ε, ότι ήρθε ένα χρήσιμο κομμάτι για ένα χρησιμό σου αυτή τη μηχανή το οποίο κάποια στιγμή όμως καθώς και οι τεχνολογίες εξελίσσονται και όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Σημαίνει ότι μπορεί σε 10 χρόνια, ενώ είσαι με πολύ καλή θέση, να, να πεταχθείς το δρόμο, γιατί ε, το κομμάτι που έχεις εξειδικευτεί και σε έχουν κάπως ε, ε, γαλουχίσει να, να, είναι, να μην είναι χρήσιμο πλέον. ξέρω. Επίσης, κάπως, για να πάω λίγο πίσω σε αυτό που είπαμε, το πώς διαπλέκονται το δημόσιο πανεπιστήμιο με το ιδιωτικό, ο προηγούμενο νόμος, ουσιαστικά, βάζει μια ελάχιστη βάση της αγωγής. Ε, με αυτή τη βάση της αγωγής, ε, απορρίπτονται από το Πανεπιστήμιο... 40.000. 40.000 άτομα τα οποία θα μπορούσαν να φοιτήσουν. Ουσιαστικά, τα ιδιωτικά τα οποία πάνε να φτιαχτούν τώρα, υπολογίζουν ότι θα μπορούν να πάρουν ακριβώς τόσους φοιτητέ. Οπότε, κάπως πετάει φοιτητέ από την ΕΒΕ και σου λέει ότι «ΟΚ, okay, σου δίνω μια δυνατότητα να πας εκεί». Αυτό. Και, και θα πάρεις και σίγουρα πτυχίο αφού πληρώνεις. Ε, ναι. Και προφανώς αυτό το κομμάτι ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς, ξέρω εγώ, καθώς ε, δεν είναι και σίγουρο ότι αυτά τα 40.000 άτομα τα οποία αποκλείονται από τα ΑΕΗ μπορεί να έχουν την οικονομική δυνατότητα ας πούμε, να συμμετέχουν, στα, να σπουδάσουν στα ιδιωτικά. Και αυτό ανοίγει κάπω δύο δρόμους, οι οποίοι είναι, είτε αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα, θα καταλήξει, ας πούμε, ένας ανεδίκευτος εργάτης μέσα σε ακραία χάλια εργασιακές συνθήκες, μέσα σε εργατικά ατυχήματα με χάλια μισθούς. Είτε ε, θα πάρεις αυτό το πτυχίο, είτε θα πάρεις κάποιο, ή ανοίγει και μια πόρτα σε ένα πρότυπο όπω τη Αμερικής, ξέρω εγώ, ε, το οποίο λέει ότι θα παίρνεις ας πούμε φοιτητικά δάνεια για να καταφέρεις να σπουδάσεις ρε παιδί μου και θα είσαι μια ζωή με στα χρέη και στο κυνήγι να τα πληρώσεις. Ε, ναι, να σωθούν εκεί οι τράπεζες. Δεν πρέπει να τις σώζουμε νομίζω εμείς. Ε, σε μια χώρα που, έχουν, που έγινε ανακατανομή του πλούτου με την κρίση από τα κάτω προς τα πάνω, μην το ξεχνάμε αυτό, χρηματοδοτήσαμε όλοι τις τράπεζες να μην πτωχεύσουν. Ε, έτσι το ίδιο συμβαίνει και με το ίδιο το κράτος. Λοιπόν, ε, θα ρωτήσω τώρα κάτι έτσι λίγο πιο σύνθετο αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στο... Όχι ακριβώς σύνθετο, αλλά ξεφύγουμε και λίγο από την παιδεία και λέω ότι τι, τι μπορεί να σημαίνει για τις δημόσιες παροχές όπως την υγεία και την παιδεία φυσικά όταν εμφανίζεται ένα ιδιώτης, ανταγωνιστής ή και μη και αν στρώνεται για κάτι το έδαφος. Ε, με αυτό. Δηλαδή, το παράδειγμα π.χ. στην υγεία είναι ότι ε, δεν ξέρω, είστε και νεαροί σε λίγο στα, στα επόμενες δεκαετίες τη ζωής σας που θα χρειάζεται να πηγαίνετε και στο γιατρό, θα αντιληφθείτε ότι προσπαθώντας να κλείσετε ραντεβού στο δημόσιο περιμένετε ένα μήνα, τουλάχιστον mm. 1,5, δύο και τα ζητήματα μέσα στα νοσοκομεία είναι άπειρα, απίστευτα και όχι απλά κομικοτραγικά Είναι φοβερά άσχημα. Και προφανώ υπάρχουν και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιώτε γιατροί, οι οποίοι πληρώνει και άσχετα πληρώνει και για το δημόσιο, έτσι με τι παροχέ σου, όλα αυτά που σου κρατάει το κράτο. Ε, αλλά στο τέλο πηγαίνει στο δυτικό γιατί άντε να κάνουμε τη δουλειά μα. Θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στην παιδεία, δεν συνδέονται αυτά κάπω. Τάξει, εγώ κάπως να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που, που ανοίγεις, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα ε, και ειδικά ξέρω τις τελευταίε τρει δεκαετίες το πώς έχει αναδιπλωθεί το ζήτημα της ιδιωτικοποίηση. Ε, το έλφω να μην το πάρουμε ιστορικά γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και εδώ έχουμε και ένα πιο σύγκριμενο ε, θέμα να συζητήσουμε. Αλλά η ιδιωτικοποίηση για μένα κάπως είναι ιδιωτικοποίηση με την έννοια του ότι κάποιοι κάποιοι φορεί ή κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητο από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πληρώνει φόρους, δίνεις στο κράτο, ξέρω κάποια λεφτά με το αντάλλαγμα ότι αυτό θα του παρέχει ότι δεν θα πεθάνει στο δρόμο ότι θα πάρεις μια βασική εκπαίδευση ξέρω εγώ, για να ε, κάπως να ληχθείς και ταξικά, θα σου κάποιες παροχές με αυτή την είναι ότι βασικοί θεσμοί, ξέρω εγώ του κράτου με έναν τρόπο που μετακυλούνται σιγά σιγά στα χέρια ιδιωτών και σαν ένα βασικό δόγμα τη νευραλγική πολιτική, το οποίο έχει εφαρμοστεί και μέσα από τη θεωρία του σοκ με πάρα πολύ βίαιο τρόπο σε διάφορες οικονομίε και το έχουμε δει και στην Ελλάδα, δηλαδή μέσα από τα υπερταμεία και την περίοδο τη κρίση, τα υπέδωλα αυτά, το πώ υπήρξε ακραία ιδιωτικοποίηση σε διάφορα νευραλγικά σημεία του, του μηχανισμού τελών πάντων του κράτου. Ε, αλλά και σε χώρε όπω ξέρω εγώ στη Χιλή, σε όλη την Νότια Αμερική, στην Ανατολική Ασία, ε, στην Αφρική. Σε, το βλέπουμε κυρίω σε οικονομίε και χώρε οι οποίε είναι σε μια αναπτυσσόμενη τροχιά. Όπου, όπου ακούσατε ανάπτυξη μυρίζει αίμα. Πραγματικά αυτό. Και το πώ επί τη σαν βασικό αφήγημα, έχει ότι επειδή υπάρχει ο κρατικό έλεγχο γύρω από μια υπηρεσία, ότι αυτή κάπω. Ε, Ρίχνε την ποιότητα, τι δεν παράγει το έργο που πρέπει και ότι η ιδιωτικοποίηση μέσα από τον ανταγωνισμό που θα δημιουργηθεί μέσα από του ιδιότητε, θα ανέβει η ποιότητα και οι τιμέ θα πέσουν γιατί ο ανταγωνισμό θα αναγκάσει αυτόν που έχει την καλύτερη υπηρεσία και τι καλύτερε τιμέ να λειτουργήσει. Το οποίο προφανώ σε μια καπιταλιστική πραγματικότητα είναι ένα απόλυτο ψέμα. Δεν ισχύει, δεν, δεν υπάρχει και δεν εφαρμόζεται. Ε, και η Τουσία μέσα από την ε, τη χειροτέρευση, μέσα, δηλαδή. Μειών τη χρηματοδότηση σιγά, σιγά ε, βγαίνουν διάφοροι υπουργοί και διάφορα παπαγαλάκια παγαλά και το κυβερνήσουν, δεν κάστοντα στα μυμιά και κράουν, κράζουν και δημιουργούν ένα κλίμα αρνητικό, υποβαθμίζοντα όλου αυτού του φορού και τι υπηρεσίε, οποίοι προφανώ ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν εκεί τα προβλήματα του. Και μέσα κυρίω από την υποχρηματοδότηση να τι καταστήσουν μη εφητέ, δηλαδή όντω εγώ να πρέπει να πάω να κάνω χειρογίου και να παίρνω δύο-τρει μήνε. Για να κλείσουν ένα ραντεβού, για να με κοιτάξουν και αυτά. Και προφανώ, ειδικά σε ζητήματα υγεία, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, όταν έχει τον άνθρωπό σου ξέρω, στο νοσοκομείο, θες να ζήσει, δεν, δεν, δεν ψήνει να περιμένει τρει μήνε να κάνει το χειρουργείο. Οι ε, παίζουν όντω με τη ζωή των ανθρώπων, ξέρω εγώ. Δημιουργούνται μια εναλλακτική ιδιωτική, στην οποία είσαι ενδεθειμένο να πουλήσει και την ψυχή σου, ξέρω εγώ, απλά για να σωθεί ο άνθρωπό σου, ο σύντροφό σου, ο αδερφό σου ή η αδερφή σου. Ε, δηλαδή, είναι μια, ένα σχηδέο εκβιασμό που δημιουργείται. Όπω είδαμε τώρα, μικρή αναφράκιση σε αυτό, στο τελευταίο νομοσχέδιο στο ΕΟ, το Υπουργείο Υγείας, στο του Υπουργείου Υγεία. Στο οποίο, επί του ΙΣΑ, άμα έχει τα φράγκα, κλείνει ραντεβού όποτε θε. Άμα δεν έχει τα φράγκα, περίμενα τα απογεύματα, εσύ. Οπότε, μπορέσει ο, ο γιατρό να σου κλείσει. Δηλαδή, ο ταξικό φραγμό σε όλα αυτά τα πράγματα γίνεται ακόμα πιο βίος και έντονο. Ε, τώρα, στην εκπαίδευση, προφανώ ένα τέτοιο πράγμα. Ε, ε, είναι μπροστά μα. Με την έννοια ότι προφανώ για να πάρει ένα πτυχίο, δίνει ένα μόχθο. Ξέρω, έχω διαβάζει, ασχολεί, πρέπει να είσαι εκεί πέρα. Είναι... Κάποιοι το έχουν προσωμιώσει και με ένα εργασία. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένο να βάλει πάρα πολλέ ώρε μέσα σε αυτό το πράγμα. Όταν θα έχει μια δυνατότητα, αν έχει λεφτά, να πας να το εξαγοράσεις αυτό το πράγμα, προφανώ αυτό ανοίγει αυτό το ζήτημα και τη, τη βεντάλεια. Και θεώρησα ένα βαθμό και θα διάφορο το επιλέξει. Ε, αυτό εγώ ήθελα να, πιστεύω, να βάλω ότι. Το... Ταξικότητα του ζητήματος και το πώ η διδικοποίηση ενώ παρουσιάζεται ω κάτι το οποίο βελτιώνει τι συνθήκε, είναι μια συνθήκη που απλά για του ανθρώπου τη βάση, των από τα κάτω, του εργάτε, αυτού που δεν έχουν ξέρω εγώ, μια άλλη επιλογή, του καταστρέφει τι ζωέ, ξέρω εγώ, ε, με έναν τρόπο και τη συνθλίβει αυτό. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό. Οκ. Okay. Ε, θα περάσω στο επόμενο κομμάτι. Έτσι, είναι κομματάκι και αυτό, έχει μια ακριβώ ερώτηση. Ε, θα θέλω να μου πείτε Εσείς πραγματικά ποια είναι τα ζητήματα στην παιδεία, ποια είναι τα ζητήματα στο Πολυτεχνείο, ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα των φοιτητών, δηλαδή. Οι φοιτητές συζητάνε στη Λέσχη καθώς τρώνε, επίτηδες λέω για τη Λέσχη, καθώς τρώνε στον κύριο Κομπατσιάρη, τώρα είναι ο Γευσίνος ή όποιος εργολάβος είναι εκεί και βγάζει τρομερά γκαφρά. Και για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό στον κόσμο, το λέω γιατί εσείς γνωρίζετε, πώς παίρνουν ουσιαστικά τις δουλειές όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι νύχτα, και ποιους ταΐζουν και πώς το Πολυτεχνείο κάνει όλα αυτά τα events κάθε μέρα κάνουν με catering κουλουπού. Γενικότερα θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να κάνουμε και μια εκπομπή για το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, την οικογενειοκρατία του και τη βρωμιά που κρύβεται μέσα. Έτσι, ένα από τα πιο φωτεινά, νομίζω το ΕΚΠΑ πλασάρεται ω. Στη, βα... στη βαθμολογία που βγάζουν κάθε χρόνο μία βαθμολογία στα, δύο καλύ... στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Χαρείτε. Και άμα πα στα... στι αντίστοιχε σχολές άμα πας στη φιλοσοφική, άμα πα στο ΕΜΟΥΠΟΥ με γκρεμισμένου τοίχου ε... δίπλα αποστέκια, έτσι εκδικητικά, θα καταλάβουμε τι σημαίνει ε... παιδεία και όλα αυτά. Ε... Ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα των φοιτητών, Για βέβαια μου. Ε, ναι, κάπω. Και εγώ πάνω κάτω σε αυτά, σε κάποια σημεία από τα οποία θα το και εσύ, είχα στο να αναφερθώ. Δηλαδή το πώ ε, η, η, η κατάσταση, για με τη ΣΥΤΙΣΗ. Στο Πολυτεχνείο, που μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω και πιο έτσι, βιωματικά, mm. υπάρχει, είναι μια εταιρεία, ο Γευσίνος, μια εταιρεία Κέντερικ, η οποία έχει αναλάβει με μια εργολαβία ολόκληρη τη City. Μια εταιρεία, η οποία, ας πούμε, εδώ να σημειθεί, ότι έχει με αντίστοιχε εργολαβίες στρατόπεδα, πολλές ακόμη σχολέ. και πέρα από, προφανώς και έτσι, φαντάζομαι, πιο exclusive και κυριλάτα Events κλπ. Αυτά είναι ξέρω, τα, αυτά που αναλαμβάνουμε το δημόσιο που μπορούμε εύκολα να τα βρούμε και να το γνωρίζουμε, όπου προφανώ τόσο οι εργασικέ συνθήκε είναι απαράδεικτε, μιλάμε για εργαζόμενου, εργαζόμενου οι οποίοι οι οποίε βρίσκονται τώρα ε, υποστελεχομένοι, ε, να πρέπει να παράξουν και να φτιάξουν πάρα πολλέ μερίδε φαγητού. Σε αρκετά εντατικέ συνθήκε, σε εξαντλητικά ωράρια, μια και η ανοίγει από το πρωί μέχρι το. κάνει και ένα διάλειμμα στο μεσημέρι για το απογευματινό και ξανανοίγει μέχρι το βράδυ. Ε, και ταυτόχρονα, προφανώ, όταν μιλάμε και για την ποιότητα του φαγητού, τι επιλογέ κτλ., είναι κάτι πραγματικά τραγικό ότι άτομα τα οποία ε, επιλέγουν να μην τρώνε κρέα στη διατροφή του κτλ. έχουν ουσιαστικά η μόνη επιλογή που έχουν τρώνε είναι μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, το οποίο είναι στάνταρ, υπάρχει κάθε μέρα και ουσιαστικά εναλλάζεται, εναλλάζεται το δεύτερο πιάτο το οποίο μπορεί να έχει κάτι σε κρέα, κάτι σε ψάρι αλλά α πούμε αυτό είναι το ότι η vegan επιλογή που δίνεται είναι το μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο ε, θα τρέφεται από τη σύντηση ε, αυτή θα είναι η επιλογή του ταυτόχρονα στο Πολυτεχνείο υπάρχει και μια δεύτερη κάπως λέσχη η οποία, στην οποία πληρώνει, προφανώ η ποιότητα του φαγητού είναι πολύ πιο αναβαθισμένη από, από τη δωρεάν ε, όπου εκεί ξέρω εγώ τρώνε δωρεάν όλοι οι καθηγητάδε, ε, προφανώς το επιλέγουν οι φοιτητές με την οικονομική δυνατότητα ε, το οποίο είναι δηλαδή είναι τόσο αστείο και άμα το κάνουμε εικόνα ότι είναι κυριτικά το ίδιο κτίριο όπου στον κάτω όροφο σερβίρει ξέρω, το φαγητό παυλαϊδία για τους φοιτητέ, για το δωρεάν για ποιον δεν έχει να πληρώσει και στον πάνω όροφο που πληρώνει, μπορεί να τρώσει ξέρω εγώ ε, από μπριζόλε, ψαρονέφτια, ε, σαλάτες του Κέσσαρα, ντάκκο κτλ. Ενώ κάτω ξέρω εγώ θα τρώω ένα λάχανο το οποίο ξέρω ότι πέσανε τρει μήνε εκεί πέρα και είναι σκληρό, σαν άχυρο. Όπου εντάξει, εδώ κάπω για να δώσουμε και ένα νήμα και του αγώνε που δίνουμε εκεί, κάπω να πούμε ότι έχει, έχουμε πετύχει και μαζί με τα άλλα αγωνιζόμενα κομμάτια εντό των σχολών. Τόσο η σύντηση στο Πολυτεχνείο στη Δωρεάν να μην απαιτείται κανένα πάσο, έτσι ώστε να μπορεί να τρώει και όποιο άτομο θέλει, άτομα τα οποία δεν είναι φοιτητέ ή φοιτήτριε, άτομα τα οποία έχουν ανάγκη απλά ένα πιατό φαγητό ε, και κάπως έχει επιτευχθεί και στην Πανολέσχη να μπορεί κάποιο άτομο να απλά να παίρνει και να τρώει χωρίς να πληρώνει, ε, το οποίο άπως για να δώσουμε και μια θετική νότα και ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα από τους αγώνες μας. Ε, τέλος πάντων, άλλο, προβλήματα, άλλο ένα κύριο πρόβλημα νομίζω είναι η στέγαση. Πριν να, πάμε στη ναι, ναι. στέγαση, να πω ότι θυμάμαι πιο παλιά είχε βγάλει το Πολυτεχνείο μια ωραία φύσα για το φαγητό που να λέει ακούω. για την ταξικότητα ότι έχει διαφορά πέντε μέτρων, μια σκάλα. Κάτω είναι η πλέμπα, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και θα φάνε μακαρόνια mm -hmm. με κόκκινη σάλτσα. Και πάνω σερβίρανε στο τραπέζι τα φαγήτα, ψαρονεύρια όπως είπατε γιατί τέτοια. Άρα η ταξικότητα έτσι σε, μία, σε πέντε μέτρα απόσταση. Ε, πολύ ωραίο. Λοιπόν πάμε στη, στη στέγαση τώρα που είναι γιατί τώρα ξέρουμε γιατί, για το δεκαόροφο την παλιά τη ΦΕΜΠ έχουμε για, για ποιον δεν ξέρει στο κάμπους του Πολυτεχνείου Συζογράφου υπάρχει το δεκαόροφο κτίριο το οποίο φτιάχτηκε και κάπου στη Χούντα που έχει τρομερή ιστορία και... Πρόσφατα ξαφνικά βρεθήκαν και δύο συμμορίες που κατακλέβανε τον κόσμο γύρω-γύρω στους ζωγράφους για τα οποία θυμάμαι εγώ ότι κατηγορούταν επί χρόνια το στέικι και όποιος <laughs> κόσμος αγωνιζόταν στο Πολυτεχνείο. Λέγανε ότι α, α, αυτοί τα κάνουν, όλα αυτοί κλέβουν. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούν χρόνια, δηλαδή το χρησιμοποίησαν ακριβώς εκεί που θέλανε μέχρι να τους πιάσουνε. Και υπάρχουν και στην Κοκκινοπούλου, απέναντι από τα ΜΑΤ, να πούμε το στρατόπεδο των ΜΑΤ, είναι στην Κοκκινοπούλου τα τύπου μπάγκαλος, εμείς έτσι τα λέγαμε, οι εστίες, οι οποίες είναι από το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς, ε, μείναν, ήταν δημοσιογράφικοι νομίζω και τις αφήσανε για τους φοιτητέ. Σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά και τι, πείτε μου ότι υπάρχει πρόβλημα και σε αυτά, δεν ξέρω. Κοίτα, στι καινούργιες εστίες... Και στην Κοκκινοπούλου που ήταν για του δημοσιογράφου, νομίζω έχει φουλάρει πλέον. Δηλαδή, πολύ λίγο κόσμο έχει τη δυνατότητα να πάνε να μείνει όντω εκεί. Είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμό που δέχεται κάθε χρόνο το επιπλέον άτομα. Τώρα, όσον αφορά τι άλλε παλιέ, θα καταθιστούν, λένε. Οπότε, κάπω ο κόσμο που μένει μέσα, μένει λίγο ξεκρέμαστο. Δίνουν μια κάποια δυνατότητα από ό,τι έχω καταλάβει να πάνε σε ξενοδοχεία, αλλά εννοείται ότι δεν θα πάνε όλοι. Κάπω ότι ένα περιορισμένο αριθμό. Φοιτητών, θα έχει τη δυνατότητα να πάει σε ξενοδοχεία που θα τα νοικιάζει μέχρι να φτιαχτεί το καινούριο. Οπότε κάπως μένει σε μια ξεκρέμαστη κατάσταση. Δηλαδή είναι τόσο παλιό το κτίριο, είναι, πέφτουν σοβάδες από πάνω, τα καλώδια σκουριασμένα, τα σίδερα μέσα για τον πετόν σκουριασμένα. Είναι μια κατάσταση άθλια. Κινόχρηστας <κυκ> τουαλέτες τώρα για όλο τον όροφο. Και κάπως δηλαδή σε αυτό ότι το νομοσχέδιο και πάλι από διαρρεώσεις που είχε προκύψει ξέρω, από έτσι φυλάδες στην Καθημερινή και τα λοιπά που αναπαράγουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Κάπως είχε διαρρεύσει ότι για τις αισθήκες τη παλιές που είναι στον ζωγράφου θα γίνει μια κοινοπραξία δημόσικου και ιδιωτικού τομέα όπου αφήνονταν και το περιθώριο κάπως να παίξει και μια ιδιωτικοποίηση των εστειών με μια λογική ότι τύπου, το δημόσιο θα δώσει σε μια ιδιωτική εταιρεία την ανάπλαση, η ιδιωτική εταιρεία επειδή θα αναλάβει την ανάπλαση, θα τη μισθώνει και για κάποιο χρονικό διάστημα για να το ξεπληρώσει. Το οποίο προφανώ ξεκινάει και λέγεται ότι θα είναι με ένα συμβολικό ποσό κτλ. Το οποίο ξέρουμε όλοι ξέρω και όλε τι σημαίνει αυτό όσο προχωράει ο καιρό. Το συμβολικό ποσό. Ναι αυτό. Ε, ενώ κάπω ε, και ότι ε, γενικότερα, δηλαδή, νομίζω μια διαφορέ το χρόνο τουλάχιστον βγαίνουν έτσι αποκλειστικά ρεπορτάζω που δείτε τι κατάσταση τη αισθή και λοιπά, όπου κάπω. Δηλαδή οι ίδιοι που τις παρατάνε έτσι δεν είχε γίνεται καμία συντήρηση. Πολλές φορές από έτσι, αυτοργανωμένες πρωτοβουλίες φυτών, φυτριών και ατόμων που μένουν μέσα γιατί κάπω στις αιστείες μένουν και καταληψίες κλπ κόσμος ο οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να στεγαστεί κάπου και επέλεγε να στεγαστεί εκεί σε άδεια δωμάτια τα οποία από το να είναι άδεια προφανώ θα μένει κάποιο που το έχει ανάγκη. Ε, να σημειώσουμε ότι η FEMP γιατί έτσι λέγεται FEMP, είτε οι παλιές αισθείες, νομίζω δέχονται και φοιτητές Fem, ναι. ε, ε, Είναι και για φοιτητέ από άλλες σχολές, το του Πολυτεχνείο τους στέλνουν στις ώρες καινούργιες Ναι, που έκλεισαν έχει... και αυτές 20 ετία τώρα Είναι νομίζω και από τις σχολές, για παράδειγμα του τεφά, κάτι τέτοιο τοποίο, το οποίο Το ξέρω εγώ είναι στην Αλέκρη της Αθήνας Τε η Αθήνα. Ναι, δηλαδή η Παίζουν τέτοια πράγματα ναι. Οκ. Ε, okay. Άρα μέχρι τώρα έχουμε κρατήσει η ζήτηση στη δηλαδή είναι τα πολύ βασικά αυτά που είναι τα ζητήματα που έχουν οι φοιτητέ, και σύνθεση άλλη mm. Θέλετε να συμπληρώσει αυτό κάτω. Ναι, τώρα, ναι, τώρα, σύν. τώρα σύντο, ένα άλλο κομμάτι κάπω αφορά Κάπως και το κομμάτι της, που συνέβη με την έρευνα. Ότι μέσα στο πολυτεχνείο όλη αυτή την έρευνα που λέμε, κάποιο προχώ την παράγει. Και αυτή παράγεται από άτομα τα οποία. Είναι, εργάζονται στο Πολυτεχνείο, σε κάθε, σε κάθε σχολή διαφορετικά κτλ. Ε, άτομα τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν αναγνωρίζονται σαν κάνει ερευνητές και ερευνήτριες, όπως και νομίζω και οι διδακτορικοί, σαν εργαζόμενοι. Ε, δηλαδή, δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε κάποιο σωματείο μέχρι πριν δύο-τρία χρόνια που ιδρύθηκε. Δεν υπήρχαν, συνεπώς, έτσι κατοχυρημένα νομικά δικαιώματα τα ωράρια, προφανώς δεν υπήρχε ωράριο άμα ο κάθε μάλακα καθηγητής σου λέγε θα κάτσεις εδώ τρεις μέρες μέχρι να τελειώσει αυτό που έχεις να κάνεις ε, προφανώς οι ε, δε, μισθοί ε, δεν υπάρχει κάποια έτσι, μισθοδοσία ε, για αρκετό κόσμο συγκεκριμένη και είναι κάποιοι μισθοί που έρχονται από προγράμματα ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο σημαίνει ότι Μπορεί και να δουλεύει σε ένα project για αρκετού μήνε. Εγώ έχω τη να σε πληρώσω μόνο για δύο, γιατί τόσο είναι το ΕΣΠΑ. Αυτά τα λεφτά προφανώ από τα ΕΣΠΑ έρχονται μετά από πολλού μήνε, δεν μπαίνουν εκείνη τη στιγμή, ε, ξέρω, στα χέρια των εργαζόμενων. Ε, όπου, δηλαδή, κάπω είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, δηλαδή, εμεί μπορεί να είμαστε, δεν, δεν έχει μόνο φοιτητέ, θέλω να πω, μέσα στο Πολυτεχνείο, έχει εργαζόμενου, εργαζόμενε όπου είναι και τέτοια ζητήματα τα οποία αφορούν αυτά τα κομμάτια. Επίσης κάτι το οποίο μου είχε φανεί ακραίο τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που συζητούσα με ένα φίλο που σπουδάζει την αρχιτεκτονική καν το διδακτορικό του <coughs> είναι ότι το διδακτορικό έχει διάρκεια δύο ή τρία χρόνια. Αυτός ήταν στην αρχιτεκτονική και είχε μπει επί COVID Βασικά πριν τον COVID ακριβώς. Και τους είπανε με το που τελείωσε η φάση με τον COVID και τα Lockdown, ότι. OK, έχουν περάσει τα δύο χρόνια. Άμα στον επόμενο ένα χρόνο δεν έχει τελειώσει το διδακτορικό σου, κόβεσαι, το χάνει και μου δίνει τα λεφτά πίσω. Και ουσιαστικά έπαιξε, μου έλεγε αυτό, πολύ καλή συνεννόηση με του καθηγητέ και όλη η διδακτορική μαζί, μαζί με του καθηγητέ πιέσανε σε τέτοιο βαθμό που κάπω κατοχυρώθηκε ότι. Ναι, αυτό που κάνετε είναι γελίο. Υπήρχε COVID, είμαστε σε μια κατάσταση εγκλισμού. Δεν γίνεται να μου ζητά κάτι τόσο ακραίο και κάπως αποφεύθηκε αυτή η κατάσταση. Ήταν δηλαδή ένα κεκτημένο από κοινού με τους εργαζόμενους και τους καθηγητές. Οκ. Okay. Ε, άρα είπαμε δύο πράγματα για τη σύντηση, για τη στέγαση και ε, θα μου πείτε εσείς αν υπάρχει κάποια έλλειψη <Συλίως> σε χρηματοδότηση για τα πολύ βασικά κομμάτια των σπουδών, τύπου υλικά για εργαστήρια... Τέτοια πράγματα σκέφτομαι εγώ. Υπάρχουν ή τουλάχιστον έχει μείνει σε κάποιο καλό επίπεδο? Ε, όχι, δεν υπάρχουν <σχ> γενικά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για, για αίθουσες που δεν έχουν ρεύμα, ταβάνια, θέρμανση. Ε, δηλαδή είσαι σε ένα αμφιθέατρο το οποίο προφανώς ξέρω, το χειμώνα πρέπει να είσαι με το μπουφάνος μέσα για να μην κρυώνεις και αν. Ήδη, ξέρω, πέρυσι και επίσης δικαστική. Τώρα σπίτω, είχε παίξει μια εικόνα έτσι όπου δίνανε φοιτητέ με φακούς μάθημα. Στους μηχανάτες... Έπεσε ένα φοιτητή μεταξύ από το δεύτερο πέρσι, το Απιθύτα. Ήταν τόσο γεμάτο το αμφιθέατρο και είχε κάτσει στο διάδρομο και στηριζόταν στο τζάμι και έφυγε όλο το... η κάσα ξέρω εγώ, του παραθύρου και έπεσε από το δεύτερο το παιδί. Δηλαδή παίζει μια τέτοια φάση, ότι με το που βρέξει πλημμυρίζει όλη η σχολή. Στο πάρκινγκ κατεβαίνει κάτω, τα... τα βάνια στάζουν, έχει κάνει κάτι σαλαγμίτε από το πλαστικό χρώμα μαζί με τον πετόν. Είναι μια κατάσταση λίγο παρακμιακή. Και κάπως, δηλαδή αυτή τη χρηματοδότηση έβγαλε... Δηλαδή τώρα τη, μέσα στο προηγούμενο δεκαήμερο το Πολυτεχνείο η Διοίκηση μια έκθεση όπου αναφέρονται έτσι κάποια στοιχεία και για την τελευταία δεκαετία και σε σχέση με το 2013 αν δεν κάνω λάθος η χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 68% κάτι τέτοιο. Το διδακτικό προσωπικό προφανώς επίσης και οι σαχθέντες έχουν ανέβει εννοείται δηλαδή αντι, έχουν ανέβει 120% δηλαδή πάνε ε, και ούτε κάνουμε ένα κανονικό ρυθμό το οποίο ούτε αυτά θα ήταν κομπλέ αλλά τέλος πάντων, ότι ας, ας αυξάνονται οι σαχθέντες ε, θα μειώνει τη χρηματοδότηση στην επόση, οι συνθήκες ακριβώς θα γίνονται ακόμα χειρότερες Οι εργαζόμενοι θα πιέζονται ακόμα περισσότερο Ναι, δηλαδή Το οποίο έχει να... και από πράγματα απλά όπω ότι μιλάμε για αμφιθέατρα φύσκα σε κόσμο που δηλαδή πολλές φορές και να θέλει κάποιο άτομο να παρακολουθήσει ένα μάθημα, μπορεί να είναι και φυσικά δύσκολο. Δηλαδή, γιατί είναι, πρέπει εγώ να σταθώ και να αντέχω σε ένα θέατρο που είναι για 50 άτομα, όταν μέσα έχει 200, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι και τέτοια ζητήματα τα οποία ε, επηρεάζουν έτσι λίγο την καθημερινότητα και τη ζωή αυτού του κόσμου. Ε, θέλει να συμπληρώσετε κάτι. Ωραία. Εγώ θα έλεγα να πάμε σε ένα τελευταίο διαλματάκι πάλι με μουσικούλα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι που έχουμε ακόμα δύο-τρία πραγματάκια να πούμε. Ε, θα συνεχίσουμε στη μουσική που έχετε επιλέξει η οποία είναι... δεν νομίζω... όχι, πρώτα αυτό είπατε και μετά αυτό. Ωραία, πάμε με μουσικούλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εκένωση άλλων δύο κτηρίων που τελούσαν υποκατάληψη, ερατάληψη, Ces militants sont considérés comme susceptibles de participer à des contestations violentes. C'est pour cela qu'ils sont sous -surveillance, sous, -surveillance, sous surveillance. Leur communication et leurs déplacements sur les zones de manifestation sont attentivement structurés. Πάντα να Αντανακλάσει από κόκκινο και μπλε στι γειτονιέ μα Το κράτο ετοιμάζει τι φυλέ μα Τη βάτη στι πλατείε, αστέγια και στι σχολέ μα Εκενώνουν, αλλά θα του τυχιώνουν οι κραδιέ μα Παιδιά τη κρίση, με πόνο στα πόδια και καταθλίξει Με ψώσει, κλητεύσει και απολύσει Αφράγκοι με συνειδήσει που φτύνουν τι παρετήσει και τη φόλα Οι πρώτε αγώνε από την πόρα Σου υπάρχει volley, de la pierre de prestige Υπότιτλοι Είμαστε όλοι μας λαθρέοι και παραβάτες Που προσπαθούν να πάρουν ανάσα απ' τις χαραμάδες αυτο αμφίζουν οι αντιστάσεις απέναντι στους φωνιάδες Γι'αυτό ακόμα αντιστεκόμαστε απέναντι στους δελτάδες οι φίλοι μου έχουν για πατρίδα τους στα ζόρια. Ζωγραφίσανε το μέλλον με στάχτες από τη Μόρια. Θα μας και ο victoria. Κουβαλάμε ιστορίες και στα πόδια μα Au pied de la garonne, dans nos de ciment, Je vois des âmes qui marronnent et des regards qui dérivent en silence. Des étudiants qui font la cour à leur dîner pendant des gamins de 12 ans pour leur mère en pleurs. J'ai vu la direction faire aussi choix des employés, perdant emploi, Le dirigeant tout des passe à la rue, j'ai vu. Des pères de famille et en vrille. Οι αστυνομικέ δυνάμεις επειδή ήταν πολλές, τους περικύκλωσαν και πρόσβαση στην πλοκή με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Να σα πω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων από τον αντισυσιαστικό χώρο. J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes ta le soir. J'ai bien qu'il le traule crater les couleurs J'ai vu des bras mais des les dépose τα paix t'es bloqué par la guerre On n'est pas dans le pale t'a pas les te cacher J'ai voir quand tu t'attardes le soir J'ai qui le dans les couloirs, J'ai des des t'es bloqué par la pas d'Opal pas qui s'est la contestation est disséminée sur tout le territoire sans chef sans euh, l'ADN de ces mouvements radicaux radicaux l'organisation de certains groupes deviendrait quasi professionnelle On n'aura plus les peurs, les rencontres, compagnons fortune. Perdus dans nos doutes, on reprendra la route. L'histoire de victoire comme les nuits de déroute. Il n'y a rien qu'on redoute quand le ciel nous écoute. Avancé goutte que goutte, même caché dans la soute. Se sentir vivant, un peu exister. Les choses que le temps ne peut pas arrêter. Toujours droit devant, toujours avancé. Aux enfants du vent, de la liberté. Υπότιτλοι Θα ήταν τυχαίο γεγονός είναι πως ξέρω πως μάλλον τους απογοήτευσα η ένα Πάντα στην τσέπη μου φύλαγα κείμενα, κείμενα, πείμα. Στα τόσα, νορθόγραφα βήματα κάνω τη σκέψη μου, πίνακα και στον καμπά του πνίγω Το σύστημα κυκλοπά μα θέλει, ρουφιάνου και τίποτα. Μιλάμε απλά μαλάκα και όχι ακιτικά, η παρέλαση τελείως Όταν σκάσαν τα λυτικά εννιά το βράδυ και αντίστευονταν το κίνημα. Ήρεμα, μικροαστή θα σα πιούμε το αίμα γιατί έχουμε θέμα με εσά. Κοιμηθείτε νωρί τα κελιά σα και εμεί θα ανάβουμε φωτιέ και θα στείλουμε το φράγματα. Ονειρευόμαστε κουφάλε, ακόμα το χάο που χάο θα φέρει στα Σπίτια σας και όταν θα φτάσει ο καιρό, να είστε σίγουροι πώ θα σα πνίξει. Η ελπίδα και ορίσκο εσά χαρά μας μεγάλη, χαρά μα μεγάλη. που από τώρα έχετε χάσει τον ύπνο σας. Είναι μπουκάλι που ανάβει και πάλι να κάψει. Εσάς και τον κύκλο σας. Και τον ηλίθιο κύκλο σας και τον ηλίθιο κύκλο σας. Και τον ηλίθιο κύκλο σας. <σταλεί> Λίλιο Λίλιο Λίλιο αξιώ, και η ώρα, μη τρέμεις πια προχώρα. τα παιδιά σου πάνω τη χώρα, Πειράνε φόρα και χορεύουν στις φλόγες γυμνή Βάλαν φωτιά σε θρησκείες νόμους και πολιτική με την άνω τάξη Να Σε και φίκες μαζί. και κούκουλά με και να στο πάμε μαζί οι και και την ελευθερία κοκκινή βόρα γεμάτη αίμα Τα έχω θέματα, εξουσία Μαζί σου κάθε μορφή σου με καταπίεζει δεν γάμισου Η επίθεση κατά πάνω τους είναι η δικαιοσύνη, η ποινή Σιο πύλος τιμως και ό,τι εκτελεί Η καρπή της εργασίας και η ελπίδα στο λαό Τα φωπλακά στο κεφάλαιο και σε κάθε αφεντικό Είναι χαρά μας μεγάλη, χαρά μας μεγάλη Παπό τώρα έχετε χάσει τον ύπνο σα Είναι μπουκάλι, πανάβει και πάλι να κάψει Εσά και τον ηλίθιο κύκλο σα Και τον ηλίθιο και τον και κλουσάς. Και τον ενημερώνω και κλουσάς. Και τον ενημερώνω και Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι εδώ στο ρεύμα reboot. Τελευταίο κομμάτι στην εκπομπή Παρίας με σημερινή θεματική για τη ιδιωτικά μη πανεπιστήμια μαζί με κόσμο ατομικότητες από αυτό διαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου. Είπαμε αρκετά πράγματα για το που σήμερα. Νομίζω ότι αξίζει έτσι, να γνωρίζετε τι παίζει σε ένα τα πιο γνωστά ιδρύματα του ελλαδικού χώρου, έτσι, γιατί βλέπουμε είναι κύτταρο κοινωνίας και αυτό, έτσι ένα κομμάτι κοινωνίας... Ό, ποια, όσα πράγματα παίζουν σε μια κοινωνία, δηλαδή ω ανισότητε, όπω λέμε, όσοι έχουν λεφτά, μπορούν να φάνε και σε άλλη λέσχη. ή μπορούν να μείνουν, μπορούν να φοιτήσουν παιδιά από την επαρχία. Πράγμα το οποίο με τι περιορισμένε θέσει ε, στην στέγαση δεν γίνεται. Άρα την ταξικότητα και όλα αυτά τα βλέπουμε και μέσα σε αυτά τα ιδρύματα, όπω τα βλέπουμε και στην κοινωνία. Είναι ένα μικρό κόσμο κοινωνία. Και πάμε τώρα πάμε να συμπληρώσουμε κάτι που αφήσαμε πριν από λίγο και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Ε, κάπως στα πανεπιστήμια, ρε παιδί μου, εκτό από το πρόγραμμα σπουδών και τη φοίτηση, συν το εργασιακό κομμάτι των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών, υπάρχουν και κάποιοι τομείς, οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, σαν χόμπι. Κάπως, κάποιες ομάδες εθελοντικές, στις οποίες πας και κάνεις, ρε παιδί μου, το χόμπι σου. Υπάρχει, στην, στο πολυτεχνείο υπάρχει μια που φτιάχνει αμάξια, φτιάχνουν κάτι ντρόουν, κομμάτια... Πιο έτσι, διαφημιστικά και αυτά, ή στου τομεί ρε παιδί μου τη επιχειρήσεων και αυτά. Ε, οπότε τώρα, με, το νέο, με τη νέα σε αλλαγή για τα πανεπιστήμια, εκτό από το κομμάτι τη ίδρυση των νέων πανεπιστημίων, που από ό,τι καταλαβαίνουμε μάλλον θα χρηματοδοτούνται από μια κοινή δεξαμενή και τα δύο, ε, αλλάζει και ο τρόπο που χρηματοδοτούνται τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, σου λέει ότι πλέον δεν θα έχει ένα σταθερό κονδύλι, μια σταθερή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να αποδείξει την αξία σου και το κάθε, κάθε σχολείο ή το κάθε ίδρυμα θα πρέπει να αξιολογείται κάθε κάποιο καιρό και ανάλογα με το πόσο επικερδέ <coughs> είναι για την οικονομία θα παίρνει και ανάλογη χρηματοδότηση. Οπότε αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό, το οποίο σου λέει ότι θα πρέπει να βρει χορηγού. Δηλαδή, αυτέ οι ομάδε μέχρι τώρα δεν έχουν χρηματοδότηση από το ίδρυμα, έχουν χρηματοδότηση δικιά του. Ψάχνουν να βρουν χορηγού. Οπότε τώρα. Θα πρέπει να γίνεται το αντίστοιχο κομμάτι και για, το, για να μπορεί να λειτουργήσει ρε παιδί μου σχολείο. Θα σου λέω ότι είναι δικό σου κομμάτι, κάνω ό,τι θε. Άμα μπορεί να βρει, κομπλέ, Αν είσαι επικερδή, Αν δεν είσαι, πακέτο, γεια σου. Κλείνει η σχολή, μένουν οι καθηγητέ χωρί δουλειά, μένουν οι άνθρωποι που δουλεύουν χωρί δουλειά, δεν μπαίνει στοιχείο, τέλο. Ε, και όταν ακούμε για, για αξιολογήσει, ξέρουμε πάντα ποιο θα κάνει τι αξιολογήσει, είναι το ζήτημα. Εξέρουμε σίγουρα ότι δεν θα είναι προ. Καλό των ανθρώπων, αλλά αυτό με τις ε, χρηματοδοτήσεις ναι, είναι κάτι καινούργιο, δεν το, δεν το ήξερα. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα, πάμε στο τώρα. Έτσι έχουμε πει και διάφορα μέχρι τώρα ιστορικά πράγματα. Έχουμε πει διάφορα για τις λειτουργίες των ε, πανεπιστημίων και πώς ε, συνδέονται με την αγορά εργασίας. Ε, και είπαμε και πράγματα γιατί είναι έρευνα. Ε, ε, πάμε τώρα στις καταλήψεις που γίνονται ολούθες στον λαδικό χώρο. Και ε, για πείτε μας ε, πώς σας φαίνονται οι καταλήψει, έτσι ε, προσπαθούμε γιατί ξέρουμε οι καταλήψεις συμμετέχουν μόνο αναρχικοί αντιοξιαστές ε, Οι καταλήψεις είναι κλειστέ, σε σχολές ε, και από κομμάτια της αριστεράς ε, το κουκουέ ε, ε, με την ε, πανσπουδαστική ή τα εάκρα παιδί μου και όλα αυτά γίνονται κάπως έρχεστε επαφή με αυτόν τον κόσμο Που έχετε πολιτικές διαφωνίες Αλλά τώρα προσπαθεί ο κόσμος να πει ότι okay, έχουμε ένα κοινό στόχο Να μην περάσει αυτό, έτσι πάντα, πάντα άμυνα βέβαια παίζουμε Δηλαδή ενώ με τόσα ζητήματα που τρέχουν Σύντηση, στέγαση, συνθήκες, ή Σύνδεση με την εργασία μετά Τώρα έχουμε και άλλο να σκεφτόμαστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα μιλήσουμε και για του αγώνε που γίνονται πέρα από τα όρια τη νομιμότητα. Και πώ φαίνονται, φαίνονται σε εσά αυτοί οι αγώνε και πώ φαίνονται και στα κομμάτια τη αριστερά που συμμετέχει, Κάπω. Ε, ε, μου, λίγο σύντομα εισαγωγικά για να μιλ, νομίζω ότι ο καθένα έχει και μια λίγο διαφορετική οπτική στο πώ πηγαίνει ο αγώνα. Για μένα, ε, ρε παιδί μου, η δήλωση χτεσινή, κάπω στο κοτάροδο των Άδων, ξέρω εγώ. Το Γεωργιάδη, είναι πολύ χαρακτηριστική που λέει ότι ουσιαστικά με αυτό το νέο νομοσχέδιο θα λάσουμε και το τελευταίο κάστρο τη ακροαριστερά και της αριστερά στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, για μένα αυτό κάπω από πίσω δείχνει και την αντίληψη των αριστερών που έχουν για αυτό το νομοσχέδιο και των αγωνιζόμενων κομμάτιών αλλά και την, το ιδεολογικό επόμενο του νομοσχεδίου για την ε, δεξιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να συνδέσει όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια και του ΣΥΡΙΖΑ ε, που άρχισε το κομμάτι ιδικοποιήσεων, να συνδέσει το νήμα τουλάχιστον 20-30 χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια και να βάλει μια οριστική ταφόπλακα σε αυτό και έτσι και το παρουσιάζουν στο εσωτερικό του σίγουρα και του αντιλαμβάνονται και αριστεροί και έχει ξεπηδήσει αυτή τη στιγμή ένας αρκετά δυναμικός αγώνας και μαζικό. Βάση αυτό πράγματα που έχουμε συνηθίσει με έναν τρόπο, δηλαδή όταν μπήκαν οι, οι σχολέ οι όταν έχουν γίνει οι δεκάδε αστυνομικέ επιχειρήσει στο ΑΠίτα, στο MP, στο ΑΚΠΑ, εκείνο καταλήψει, ξυλοδαρμοί, φοιτητών με στα πανεπιστήμια, δηλαδή έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια μετά την μεταπολίτευση, έχουν γίνει, μετά τη δικαστορία έχουν γίνει μέσα σε τρία χρόνια επί τη ουσία. Έχουμε δει μια πάρα πολύ ενοχρή αντίδραση από την αριστερά και από διάφορα κομμάτια κινηματικά. Ε, όταν έγινε η δολοφονία, η άγρια στα τέμπη 60 ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο, δεν έκλεισε ούτε μία σχολή συμβολικά, δεν έγιναν τίποτα ε, από αυτά τα κομμάτια. Όταν, ε, όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για να μπουν οι μπάρτε στι σχολέ και ιδρύθηκε αστυνομικό σώμα πανεπιστημιακό, δεν έγιναν καταλήψει πάρα πολύ περιορισμένα. Οπότε κάπως είναι εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή το πώ μέσα σε επεξεταστική περίοδο που ακόμα και το 2006 και 2007, το στι μεγάλε κινητοποιήσει τότε ενάντια στο νομοσχέδιο. Ε, Τον Ντίσκο που πάλι προωθούσε, τι Μαριέτε προωθούσε τέλο πάντων την παράκαμψη αυτή. Είχε σταματήσει ο αγώνας με στην εξαστική <laughs> ακριβώ επειδή είναι ένα λεπτό ζήτημα, γιατί πάει κόντρα και στα συμφέροντας όσων και των φοιτητών. Γιατί την Ξαστική όλοι τη θέλουν, να περάσουν μαθήματα. Βλέπουμε μέσα στην Ξαστική, πριν ακόμα κατατεθεί το νομοσχέδιο, πριν υπάρχει καν πρόταση νόμου αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, ε, φουλ συνεχιζόμενε καταλήψει, εβδομαδιέ, δηλαδή οι σχολέ παραμένουν κλειστέ, δεν ανήκουν για μία μέρα. Ε, με του αριστερού να δηλώνουν τουλάχιστον ξέρω, χώ, ότι θα θέλουν να πάνε και μέχρι τέρμα να, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ώστε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια τομή αυτή τη στιγμή και η μαζικότητα στου δρόμου. Δηλαδή την προηγούμενη Πέμπτη. Όχι πριν δύο μέρε, πριν δέκα μέρε είχαμε δέκα χιλιάδε άτομα στον δρόμο, ξέρω εγώ, που και για τα δεδομένα, αυτά που έχουμε συνηθίσει τα κινηματικά, είναι αρκετά μεγάλη αριθμή. Ε, και με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το ανέφερε στην εισαγωγή. Είχαν λέ, κλείσει 250 σχολεία εκείνη την μέρα. Δηλαδή, αυτά νούμερα έχουμε, τα έχουμε ξεχάσει. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να κλείσουν τόσο μαζικά σχολεία για ένα νομοσχέδιο που δεν τα αφορά και άμεσα. Εμένα, τουλάχιστον, η οπτική μου είναι αυτή. αριστερά αντιλαμβάνονται αυτή στιγμή ότι. Τελειώνει με αυτό το νομοσχέδιο. Το τελευταίο του κάστρο με το οποίο στρατολογεί και φέρνει κόσμο τα πανεπιστήμια, το χάνει και βάζει, βάζει πόδε αυτή τη στιγμή. Είναι σε φάση ή όχι. Και το καταλαβαίνει και το κράτο, γι' αυτό και επιχειρεί με διάφορου τρόπου να αλληδορήσει, να απειλήσει, είτε να φοβήσει σε αυτά τα κομμάτια. Ε, Προφανώ, ε, ω αρχικοί, ε, βιώνουμε και ξέρουμε πολύ καλά την καταστολή. Ε, όταν επανελειμμένα έχουμε χτυπηθεί όλη αυτή την περίοδο ε, και μέσα στα πανεπιστήμια. Και δηλώνοντα από τότε ότι αυτοί, τώρα έρχονται για εμά, αύριο θα έρθουν για όλου εσά, ενώ ότι η καταστολή που γίνεται τόσο στοχημένα και βία, ε, οι εκενώσει του Κάτω Πολυτεχνείου, όλο αυτό το κομμάτι είναι το μέλλον που θα έρθει να χτυπήσει όλα τα κομμάτια που θέλουν να αγωνιστούν μέσα στα πανεπιστήμια. Ε, τότε, και όχι μόνο, και, και στην όχι, κοινωνία. Και άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια του στην πρώτη κατοικία, το βλέπουμε καθημερινά πλέον έτσι. Κάπω έτσι θα συνεχίσει. Προφανώ, δηλαδή είναι σαφέ το μήνυμα. Ε, Τώρα έχει να χτυπήσει όλους. Δηλαδή αυ κάπως αυτό είναι μέσα στα πανεπίστευτες τη Δηλαδή το να βγαίνουν, λένε οι εισαγγελίες ότι θα ψάξουν να δούμε αν υπάρχουν ποινικέ ευθύνες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι τέλος ανήκουστο. Να σκεφτεί, ξέρω <συσίλω> εγώ, το κάτω να κουμπίσει μια απόφαση φοιτητικού λόγου που είναι νομικά κατοχυρωμένο, θεσμικά. Δηλαδή ε, μιλάμε για μια αρκετά ανακλυμμένη κατάσταση. Εγώ προσωπικά είμαι αρκετά αισιόδοξο για αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι και όσοι αγωνιζόμενοι από κείμενα από τον αρχικό διεξουστικό χώρο έχουμε μια ευθύνη να να κάνουμε μια κριτική και να τοποθετούμε πάνω και στα ζητήματα που αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά, να έχουμε μια παρουσία στον δρόμο, παρουσία με καταλήψει, να προσπαθούμε να, με το δικό μα τρόπο κριτικά πάντα να είμαστε μέσα σε αυτά τα γεγονότα. Ε, και να προωθούμε να, να δείξουμε και μια άλλη κατεύθυνση Δεν είναι το άρθρο 16 Είναι ότι μας έχουν πραγματικά Τη ζωή μας την έχουν εξεφτυλίσει με κάθε, με, με κάθε έννοια πλέον ξέρω εγώ. Δεν βασικά πράγματα Δεν μας παρέχονται πλέον ξέρω εγώ, Και όχι ότι πιστεύουμε ότι μας παρέχονται Αλλά πλέον αυτή είναι η κατάσταση Είναι ζωή μου ζωή σου ξέρω εγώ, Και κάπως, κάπου πρέπει να μπει ένα πόδι Και να σταματήσει αυτός ο, ο παραλογισμός εγώ, Που είναι κρατικό, Δεν έχει να κάνει με το ποιος έρχεται και παρέρχεται Είναι αυτό κάποτε, σε μένα αυτή είναι η εικόνα, μου ξέρω εγώ, και εδώ να σα μιλήσει και πολύ προσκότητε. Ναι, κάπω νομίζω για την κατάσταση που επικράτησε τώρα, ο σύντο να με έχει καλύψει πάνω κάτω. Εγώ πιο πολλέ μου ήθελα εδώ λίγο να δούμε αυτό και το κομμάτι που λέω ότι και εμεί όπου υπάρχουν μια διαφορετική πολιτική σκοπιά και όχι την πιο καθιερωμένη τη αριστερά που. Μπαίνει στα πανεπιστήμια, προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα. Ε, όπου για μένα κάπω αυτό το σημείο είναι ότι αυτό που αναφέρθηκε και πριν είναι ότι προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτόν τον αγώνα με τη συνολικότερη σύψη που επικρατεί στην κοινωνία γύρω μα ε, και, ε, και την επίθεση που δέχονται οι από τα κάτω, και οι καταπιεσμένοι. Κάτι το οποίο γενικά δεν είναι. έχει ξεκινήσει. Ε, είναι εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει. Ε, είναι διαρκής γενικά αυτή η επίθεση από πλευρά κράτου, αλλά κάπω. Είναι κάτι το οποίο έχει συνέχεια προφανώς Έχει ξεκινήσει από την συ... τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Το οποίο το αναφέρω γιατί δεν... Γιατί και στα κομμάτια της αριστεράς που δραστηριοποιούνται στα πανεπιστήμια Τότε επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε δει έτσι μεγάλη μεταστροφή Πολλά κομμάτια τώρα, τη τώρα, τώρα αριστεράς ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Όταν είχε βγει στην κυβέρνηση κτλ Το οποίο σίγουρα λέει πολλά ε, Και κάπω. Ε, τέλος πάντων σε αυτή την επίθεση Πραγματικά ε, και με την έτσι νεοφιλελεύθερη πολιτική Η οποία ε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια ε, Καταργούνται και καταπατώνται κεκτημένα αγώνων ε, διαχρονικά ε, Των πολλών τελευταίων χρόνων Στην Ελλάδα όπως το 8 8ο Το οποίο έχει καταργηθεί από το 20-19 με το νόμο Χατζηδάκη οι ε, αργία της Κυριακέας το Πανεπιστημιακό Άσλου, το οποίο μα αφορά και λίγο στην κουβέντα που κάνουμε. Ε, ενώ γενικότερα βλέπουμε και στο σήμερα με το μέσο όπως ο νέος ποινικό κώδικας που κατατίθεται, ο, ο, ο οποίος έχει τέλος πάντων είναι ακραία κρέα σχέση με τον προηγούμενο, ε, δεν... Ε, δεν θα μπορούν να βληθούν, να πάρουν αναβολή ε, τα δικαστήρια, δεν θα υπάρχουν αναστολές στις ποινές. Οι ποινές είναι εκτίσιμες από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τα δύο χρόνια νομίζω ποινής και πάνω πρέπει να εκτίσει ένα μικρό του κομμάτι, ένα από τα τρία και πάνω, ε, εκτίσεις κάπως την ποινή στο μεγαλύτερο συνολό τη, ενώ και από Τύπου και για ποινέ μικρή διάρκεια, απαιτείται χρηματικό πρόστιμο, το οποίο προφανώ είναι άλλο ένα ταξικό μέτρο και βάλει τα έτσι πιο φτωχά και καταπιεσμένα κομμάτια. Και όλο αυτό κάπω με μια πρόφαση να καταπολεμηθεί η μικροεγκληματικότητα, η παραβατικότητα, η πολιτική δράση κτλ. Τέλο πάντων, όλα αυτά να αναφέρω σε ένα σύνολο τη πιο συνολική επίθεση που δεχόμαστε, ε, όπου κάπω εμεί σε μια προσπάθεια κεντρικοποίηση του ζητήματο και όχι μόνο μιας αυτοαναφορικότητά τους, αυ, αυτοαναφορικότητάς τους στο φοιτητικό υποκείμενο. Ε, προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε, έγινε κάποια προσπάθεια από κάποια άτομα έτσι, του αναρχικού διεξιστικού χώρου, με μια κατάληψη στην Βρυτανία του Εμιπί πριν δύο εβδομάδες, ε, η οποία δέχτηκε, η οποία ο πολιτικός συλλόγος κάπως προ, ε, επιχείρησε να κάνω αυτό το πράγμα, να, ξεκινώντας από το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, να συμπεριλάβει ε, τη συνολικότερη κατάσταση στι ζωές μας ε, και η οποία χτυπήθηκε μέσα σε δύο ώρες, ξέρω εγώ, από δυνάμεις τη αστυνομία με εντολή του πρίτανη του κύριου Χατζηγεωργίου, που είναι τώρα στο ΜΥΠ. Ε, κάτι το οποίο ήταν λίγο, τουλάχιστον για μένα, τραγελαφικό το ότι Ξέρω εγώ, 100 μέτρα πιο πέρα ήταν κλειστέ σχολέ υποκατάληψη και ακριβώ επειδή μπαίνει αυτό το κομμάτι τη νομιμότητα και τη αναγνώριση των φοιτικών συλλόγων, ενώ απέναντι μπαίνει το κομμάτι ενό χώρου του αντιξωστικού χώρου που υπάρχει ένα αλφάδι, ένα στέρι. Αυτόματα πούμε, το κράτο επιλέγει το κομμάτι αυτό που έχει, αυτό το σύμβολο, το χτυπάει, ξέρω εγώ. Το οποίο το βλέπουμε και στον δρόμο, για παράδειγμα, που μονίμω τα αναρχικά μπλοκ αυτά τα οποία χτυπιούνται και δέχονται το μεγαλύτερο μέρο τη καταστολή. Ε, ναι, και κάπω τέλο πάντων θέλω να κάνω εγώ και για την προσπάθεια αυτή που έγινε στην Βρυτανία. Ε, αυτό. Η οποία χτυπήθηκε από αστυνομία και την λήξαν εκεί ουσιαστικά. Ναι, και νόθηκε μετά από δύο ώρε, ε, όπου υπήρχε Ξέρω εγώ ένα κυνηγητό πάνω στο Πολυτεχνείο, με στι σχολέ. Ε, και κάπω έτσι να είχε μια συγκέντρωση και των φοιτικών συλλόγων. Κάπω και σε μια λογική, δηλαδή όντω κάποια πράγματα. Να τα αναγνωρίζουμε, ξέρω που γίνονται. Έγινε μια συγκέντρωση και κάπω ε, αποτρέπτηκε ας πούμε, η παρουσία τη αστυνομία και αποχωρήσανε. Ε, ε, ωραία. Αν δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι, ε, νομίζω ότι είμαστε καλά, ότι έχουμε πει αρκετά πραγματάκια και για, το, για τη λειτουργία όχι μόνο. Ε, του συστήματο παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί ουσιαστικά η κουβέντα που κάναμε ξεπέρασε κατά πολύ το, το στενό ή τα δίπολα που ακούγονται θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δηλαδή, πώ κατευθύνονται τα δίπολα μηντιακά είναι πολύ απλέ κατασκευέ για κάποιον που διαχειρίζεται μηντιακά, όπω η κυβέρνηση, όλα τα ζητήματα. Ε, δηλαδή, ή θέλετε αυτό ή δεν θέλετε αυτό, κάτω από ιδιωτικά ή όχι. Εκτό από όλα αυτό, η κουβέντα είναι ζητηματα δηλαδη η θελετε αυτο η δεν θελετε αυτο κατω θελετε ιδιωτικα η οχι κατω απο αυτο η κουβεντα ειναι πολυ μεγαλυτερη το τι γίνεται. Ε, Όπω είπαμε πριν, πώς συνδέεται τα, οι σχολές με την αγορά εργασίας, πώς αν είναι ταξικό το ζήτημα της εκπαίδευσης και πώς ε, ουσιαστικά γίνεται ακόμα και σε μεγαλύτερο, αυξάνεται ουσιαστικά η ταξικότητα με όλα τα καινούργια νομοσχέδια ε, κτλ. Και ε, είπαμε αρκετά πράγματα. Τώρα, ότι αν έχουμε ξεχάσει κάτι και σας έρχεται τώρα να συμπληρώσετε mm. ή αν έχει, υπάρχει κάποιο ραντεβού, θα γίνει κάποια νέα πορεία... Ε, νομίζω κάθε πέμπτη θα πηγαίνει έτσι τώρα όσο είναι ακόμα οι σχολές οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα λοιπά θα είναι στο δρόμο ε, Τι άλλο? Να κάνω εγώ, κάνω δύο μικρά σχόλες για το τι συμβαίνει μου καταχάσει αυτό, δηλαδή η αριστεροί αυτή τη στιγμή δείχνουν ξέρω εγώ να το πηγαίνουν σχετικά φουλόν Μία σκεπτική ότι μέχρι να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό που ανέφερα κάπω πριν ότι κάθε πέμπτη στο δρόμο, οι σχολέ κατημένε. Επειδή επιστέ σχολέ όμω είναι κατευμένε, το οποίο είναι πολύ. Εντάξει και okay, διαφορετικά πολύ χαρακτήρα, αλλά είναι σημαντικό κάποιο ότι έχει παρακολουθεί ενδέχεται και έχει εννοχλήσει. Η το οποίο το έχουμε ξεχάσει λίγο άλλε υποχρέσειοντα καταλήψει για μίνει και για μήνε για σήμερα αφορμέ ε, και πλέον ακόμα και αυτό δεν φαίνεται. Δεν φαντάζει αυτό τον νόητο. Η στα σχολεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι φέραν μα. Να κοινώσουν σχολεία στον Βύρονα, στην Κέρκυρα, στον Πειραιά, δηλαδή, λέω μια κατάσταση κάπω εκφασισμού με αντρόπο, ξέρω και τη κοινωνία αλλά και τη καταστολή. Ότι πράγματα και εικόνε που θα φαντάζονταν άλλε εποχέ ασύλληπτα και μπορούν να οδηγούσαν και σε μια εξέγερση ενδεχομένω. Δηλαδή, να μπαίνουν με τα τζίδε και να κυνηγάνε μαθητέ μέσα σαν προάβλιο, ότι πλέον είναι εικόνε οι οποίε είναι σαν απλώ καθημερινότητε. Και ότι κάπω σε αυτό και οι πορείε με έναν τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι μαζικοποιούνται εβδομάδα παραβδομάδα. Όλο και πιο πολλοί κόσμοι αντιλαμβάνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο ένα στεναφητικό ζήτημα και αφορά πιο συνολικά τι ζωέ των ανθρώπων. Ε, να κάνουν κατά μια αναφορά ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και από κομμάτια του ΑΛΦΑΛΦΑΧΟΡΜΕ στα πανεπιστήμια να υπάρχει μια παρουσία στον δρόμο, να υπάρχουν κάποια blog, καλέσματα, να γίνονται κάποιε δράσει, παρεμβάσει. <coughs> επειδή πολλές φορές δεν το αναφέρουμε ή προφανώς αυτό βγαίνει μόνος εικόνα, η προφανως αυτο βγαινει μόνο σε κουκουλοφόρη, η τάδε δηλαδή και στα μη μία, ακόμα και των αριστερών στογματίζονται, στοχοποιούνται Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία ότι κόντρο σε όλο αυτό υπάρχει μια σταθερότητα σε κάθε πορεία υπάρχουν ε, αναρχικά μπλοκ ε, που προσπαθούν να πορευτούν με έναν τρόπο ξέρω εγώ και που σημαίνει και με κάτι αρκετά σημαντικό, ότι το κάτω πολυτεχνείο, το οποίο επιχειρούν και με όρου συμβολικού να το αποσπάσουν από το χώρο και από το κίνημα και γενικά να του αφαιρέσουν την ιστορική του ε, βαρύτητα με έναν τρόπο, ότι έχει μια συμβολική αξία ότι οι πορείε καταλήγουν κάθε Πέμπτη στο κάτω πολυτεχνείο. Συνήθω συμβαίνει και κάποια μικρή ένταση ή και μεγαλύτερη συγκρούση, κάτι το οποίο επίσης, πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνει ε, και σε ένα τέτοιο κομμάτι. Ε, Τέλο πάντων, υπάρχει μια τέτοια εικόνα και μια κατάσταση. Και κάπω εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι αυτό το πράγμα μπορεί ε, μελλοντικά να πάρει και χαρακτήρα πιο, πιο συνολική αμφισβήτηση. Να μην μένει σε αυτό το στενό ότι τα δικαιώματά μα, τα πτυχία μα που θέλουν να έχουν αξία, και αφαιρούμε την πολιτική ουσία και το, το ζητούμενο αυτού του, του νομοσχεδίου, κάπω. Ε, και κάτι άλλο μικρό, ήθελα να μισό λεπτό. Μέχρι να το θυμηθεί να σημειώσω ότι. Την τελευταία πέμπτη πορεία ήταν γύρω στις 30 με 40 πόλεις στην Ελλάδα, σε νησιά, παντού. Δηλαδή, δεν είναι απλά ένα ζητηματά. Για αυτή η στιγμή ο κόσμος που είναι ζωντανός, θα το πω έτσι, έτσι που θέλει να αγωνιστεί για τη ζωή του, ε, ήτανε, κατεβαίνει στον δρόμο πλέον. Κάτι που είχε να γίνει ε, πριν το COVID, να κατεβεί κόσμος μαζικά για ένα ζήτημα. Ε, βάζοντας την άκρη φωτιές και, ε, και όλα τα... Τι δολοφονίε των ανθρώπων στο τρένο και αυτά, που πάντα ήταν τοπικέ οι πορείε σε δύο μεγάλε πόλει, στον ελληνικό χώρο και αυτά. Τώρα, το σχεδιάγραμμα του, το χάρτη με τι πόλει που ήταν, είχαν αιμονή διπλή πορεία, μέσα ήταν γύρω στι 30 με 40 πόλει. Δηλαδή, έχει ανοίξει το ζήτημα. Και γι' αυτό στα μίντια, έτσι, τα μόνα που λένε είναι φόβο. Οι εισαγγελεί αναλάμβανε να βρούνε αν υπάρχουν ζητήματα, εάν παρακολούνται υπηρεσίε, εάν θα γίνει ηλεκτρονικά η εκτελεσματικότητα. Εξεταστική, αυτά. Εντάξει. Ε, καλύφθηκα λίγο πολύ με αυτά που είπε και ο σύντροφο πριν. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ κάπως είχα αρχίσει να χάνω λίγο την ισοδοξία με τα φοιτητικά. Τώρα με τι εκενώσει, φιγουράρανε οι όποιοι πανεπιστημιακόμπετσε καινούργιοι, οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα. Γιατί πέρυσι στι πύλε υπήρξε τρελή αντίδραση και φάγανε αυγά και πέτρε γενικά. Και κολλώσαν. Είπαν ότι κάπω δεν μα περνάει, του βάλουμε μέσα και φιγουράρανε μετά από κάθε κένωση δικιά μας στα site των μπάτζων να είναι στημένοι ξέρω κάτω από το στέκι μας ακριβώς έτσι πολύ οπαδικά όλοι τη σειρά με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και έναν ακριβώς σηματάδες από πίσω να τους φιλάνε γιατί εντάξει δεν τους έπαιρνε να το κάνουν και μόνοι τους και γενικά την τι τώρα οι δύο μέρες πριν ο Πρίτανη είχε αποφασίσει ότι θα προσπαθήσει να προστατεύσει όσο μπορεί το διαμάτι του, το κάτω από Πολυτεχνείο, το χώρο, κάνοντα lockout, Όπω θα στηθούν οι μπάτσα απ' έξω, δεν θα μπει κανένα, δεν θα φτάσει η πορεία τέλος. Δεν το δέχομαι αυτό να κατεβαίνουν κάτω και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εννοείται δεν το έκανε. Κάπω δηλαδή και οι αριστερέ δυνάμει κινήθηκαν πολύ καλά. Από το προηγούμενο βράδυ είχαν μείνει μέσα τα παιδιά. Κατέληξε πορεία, δεν υπήρχαν ούτε για πλάκα μπάτσι. Αυτό, ότι κάπως αρχίζουμε να παίρνουμε, λίγο, αρχίζουμε να παίρνουμε πίσω και εκτιμένα που έχουμε καιρό. Δηλαδή, το ότι καταφέρθηκε να μην προσπαθήθη καν να γίνει lockout στο κάτω Πολυτεχνείο, ενώ έχουν παίξει τόσες εκενώσεις, έχουν εκενώσει τον κίνη, έχουν πετάξει απ' έξω τους μετανάστες γιατί εννοείται οτιδήποτε δεν χωράει στη βιτρίνα που θέλουν να χτίσουν το πόσο όμορφο θα πρέπει να είναι το ίδρυμα και να το κάνω εκθεσιακό χώρο και να έρχεται κόσμο να συζητάει και αυτά, έχει αρχίσει κάπως με μικρά δείγματα, ρε παιδί μου, να σπάει αυτό. Και επίση, εμένα μου φαίνεται πολύ αστείο όλη αυτή την περίοδο με τις καταλήψεις. Την εικόνα που βγάζουν τα μίντια, δηλαδή ότι κάπως... αντί να αναφέρουν το τι γίνεται αυτή τη στιγμή... προτιμούν να βγάζουν απ' έξω τις δηλώσεις των δαπητών... οι οποίοι ξαφνικά εμφανίστηκαν στις γενικές συνελεύσεις μετά από πάρα πολύ καιρό... και να λένε ότι μας χτυπάνε, α, κάνουμε ράνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μας παίρνει", τύπου. Είσαι η παράταξη της κυβέρνησης, μόνο μιλάς δεν κάνεις τίποτα άλλο και τη μία φορά που κατέβηκε στη Γενική Συνέλευση επειδή δεν βγήκες βγήκες και κλαίγεσαι τίπου και επιλέγουν να βγάζουν αυτό παραέξω ότι α, κοπανάνε, δεν έχουμε λόγο, είναι, είναι πολύ γελί, εντάξει. Ναι πραγματικά δηλαδή αυτή η εικόνα που εντάξει πάντα λέγανε Α οι κουκουλοφόροι, α τα παιδιά Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό το ρεπορτάζ στην ΑΣΟΗ που το είχαν παίξει 20 φορέ στα κανάλια Με την κοπέλα με τη ροζ κουκούλα Που είχε γίνει και μιμ τώρα ξέρω εγώ που ήταν η ίδια κοπέλα Και έλεγε πω, φοβόμαστε να με τα πρόσωπά μα. Ενώ ότι αυτά πάντα παίζουν Απλά πλέον τώρα είναι και η φάση με τα μιμιά Που είναι οι απόλυ Οχτώ τσιράκια του κράτου προβάλλουν ακριβώ ότι είναι δηλαδή πραγματικά τραγικά εφικονάζεσαι αυτά τα πράγματα και μετά να βλέπει τι απεικόνιε που προσπαθούν αυτοί κοινωνικά να αποτυπώσουν, ξέρω, Δηλαδή, Α, τραμπουκιστήκαν οι που τώρα, άλλε εποχέ φεύγανε, με κλωτσιέ και σπασμένα κεφάλια, ξέρω εγώ, επειδή τολμήσαν να εμφανιστούν. Ναι, και γι' αυτό εγώ κάπω χαίρομαι πολύ που μα δόθηκε ευκαιρία σήμερα να τα πούμε εδώ, γιατί. Παίζει ένα μονοπόλιο, δηλαδή, εκτό από το κομμάτι τη βία που είπε πριν, έχουν μονοπόλιο. Βγάζουν μόνο ό,τι του συμφέρει. Και κάπω το να κρατάμε τι δικέ μα τι δομέ και να καταφέρουμε να βγάζουμε το λόγο που θέλουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα πρόσφατα το συζητούσα με ένα μεγαλύτερο σύντροφο, μου έλεγε ότι το 8, το Indie Media ήταν το πρώτο μπλοκ. Και πλέον νομίζω ότι οι σταθμοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ, δηλαδή, δική μας μα έχουν αρχίσει να πέφτουν και. Είναι κάπως, ρε παιδί μου, ελπιδοφόρο το ότι συνεχίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε σε τέτοια μέσα και να τα κάνουμε δικά μας. Και εγώ κάπως συμφωνώ με αυτό που είπε ο σύντροφος και ήθελα συμπληρωτικά αυτό δηλαδή το πόσο άμεση είναι πλέον η διαπλοκή του των μέσων ενημέρωσης. Ανέκα ανέκαθεν είναι, θα μου πεις, απλά ίσως τώρα γίνεται και ακόμα πιο έκδηλα ότι βγαίνουν δηλαδή άρθρα τώρα σε φυλάδες όπου που δίνουν συνεντεύξεις και γράφουν οι Πριτάνοι, οι από σχολές ή άρθρα τα οποία φαίνονται ότι μιλάνε σε καθημερινή βάση. Ε, το οποίο κάπως για μένα, συμφωνώ πολύ με την προηγούμενη τοποθέτηση ότι πόσο σημαντικές είναι κάπως τέτοιες δομές ε, όπου να βγαίνει δικό μας λόγος από τα κάτω αυτοργανωμένα ε, και για μένα είναι και ένα δείγμα του ότι όντω. Κάτι γίνεται καλά, ξέρω εγώ, με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί κάπω στο δικό μου μυαλό ο εχθρό έτσι επιστατεύει όλο του τα μέσα. Ε, βλέπει ότι μόνο με την καταστολή για παράδειγμα, δεν μπορεί. Ε, οπότε υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το καλοκαίρι, ήδη μια προσπάθεια από ορισμένα πούμε, έτσι, μέσα ενημέρωση κτλ. Ε, να βγάλουν μια εικόνα προ τα έξω, διαστρεβλωμένη προφανώ, ε, για το πώ είναι τα πανεπιστήμια και να δώσουν μια κατάσταση για να αλλάξει την κοινή γνώμη. Το οποίο κάπω ενώ. Ε, δηλαδή εγώ το βλέπω και σαν ότι φαίνεται ότι και εσύ κάτι κάνεις καλά για να, έτσι ώστε να επιστρατεύει ο εχθρός σε όλα τα μέσα ωστόσο πρέπει και αυτό κάπως ε, απαιτεί και από εμάς περισσότερη δουλειά γιατί έχουμε φτάσει σε εποχέ που πλέον είναι πολύ περισσότερα έτσι και αυτά τα μέσα ερημέρους Όπω ανέφερε και ο Σύντρος πλην, πριν ε, είναι, έχουμε ε, μερικά κανάλια και site τα οποία, είναι, τα οποία πραγματικά τα έχουν 5-6 άνθρωποι τα οποία χρηματοδοτείται και από, τους, από το ίδιο το κράτο. ακριβώς αυτό, οπότε θέλει και εκεί μια έτσι αρκετά δουλειά δική μα mm. με διαφορετικό τρόπο με έτσι διαφορετικές ιδέες ίσως λίγο πέρα από τα καθιερωμένα όπως είναι και αυτό το ότι έγινε πούμε, έτσι μια διαφωνική εκπομπή με εκδηλώσεις, με συζητήσεις αλλά και με απλά πράγματα έτσι, με επαφή με το ίδιο το υποκείμενο το αγωνιζόμενο Ωραία. Ε, πολύ ωραία κουβέντα. Παιδιά, να ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εμείς εδώ. Εμεί ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε το πάρα πάρα και εμείς μας πολύ για το βράδυ και για την πρόσκληση. Τίποτα. Ε, η εκπομπή θα ανέβει πλέον ο Παρία εκτό από το εμπορικό mix Cloud που ανεβαίνουν όλε τι εκπομπέ του Red Reboot. Έχει λογαριασμό στο archive.org να ανεβάζει και σε μία εμπορικό τα Άρα θα ανέβει και στο αθηναϊκό in the media με link από το archive. Και θα είμαστε σε συνεχή επαφή και αν χρειαστεί πάλι να ξαναβγείτε στον αέρα ή έχουμε κάτι καινούριο, τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά να έχετε όποτε θέλετε εκπομπή για τα ζητήματα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τίποτα, τίποτα. Γεια χαρά. Υπάρχουν μια αριθμική πόντι, μ' έχουμε μια θέση στην πηγάδα για τον νοτι Αφοσιωμένοι στο τίμ, σαν το ντότι Να αγκαβαλάμε τον beat με το σπόντι Να μας πούν οι πρώτοι είναι οι πρώτες. Όσο βάζω πάνω στα βραβεία φωτιά Από τη ματσίλα έχω ματώσει τα αυτιά Μην μείνει υποτιμάτα, τρακιά μου την νύχια Με μαύρη μπογιά καθοχυρώνουμε την πόλη μα. Όλοι γύρω γύρω κι εμείς, στη μέση μόνη μας Κι αν νοτισεί κανείς ποια είναι η γνώμη μας, Πε του πώ δε μα χωράει το σαλόνι μα, το πίσω δεν έχει τα πάνια, δεν έχει ούτε τύψη. Δεν παίρνει χαμπάρι από πόνο, ούτε συνειδήσει. Μα βλέπουν και φλίτουν, τρελαίνονται, κάνουν μηνύσει. Λευτεριά στι άσκοπε μετακινήσει, σαββανά έχουμε εξαμοληθεί. Για να κόψουμε από ότι δεν θα λυθεί. Μέχρι να μην φοβάται για το πώ θα διθεί. Κιο βιαστήτα μην έχει γλώσσα να απολογηθεί. Βάζουν πίσα, βάζουν πίσα, παντού και αμαχία μ' αρχίσα του τζίζα. Τα βαθούμε μαύρα να φύγουν τα γκρίζα, μέχρι να φυγαδευτούμε νόμιμα με βίζα. Κι εγώ μας ταπτώ πειρετό, τζεντζί κατευθείαν να το πέτω άνθρωπο κυνηγητό, από το κέντρο μέχρι το νημητό. Κι εγώ μας ταπτώ πειρετό, τζεντζί κατευθείαν να το πέτω άνθρωπο κυνηγητό, από το κέντρο μέχρι το νημητό. Όσο χτίζουν οι ασθενεί, Δύση μέσα από χώξει Κλεκπέτς και τηλεκαφυλώσει. Απ' την απέναντι πλευρά, Κάποια παιδιά κρατούσαν ξύλινα σπαθιά και αγνοήσανε τι κυρώσει. Αυτό ο κόσμο που χτίζουν χρώμα και ζέγουν. Κηρύξαμε τον πόλεμο στα βρέφια και τα μέχρι το βουτιάρο και του άρθρου και διάβαστε του άρεσε του να ξέρουν όλοι τι περιμένει και αυτέ τι μέρε θα μιλάμε στα παιδιά μα Αν μιλάμε για μα τα βιογραφικά μα οσα δεν ακούσουν γείτονε, σαν τα κινητά μα έχουν έτσι και αυτό φίξω τα συγκομματικά μα Είναι τα πάντα στην μένα όπω οι δίκε ματε ξεκέφουνε βράδυ σαν τι μαύρε λεπενοντα με προβληματικέ και στι συντρίπε μα πληρώνοντα από τι δικιά τι καλαδίκε μα να ρωτάει κατική φιασά μα πάνε φυλακέ που χτίσανε δική σου και σε χώσαν. Διακοσμών τα κελιά με λαιτεμίε και κουβέντε που σαν χώσαν να ρωτιά σε κι αρχέ άμα σου πάνε, φυλακέ που χτίσανε, η δική σου και σε χώσανε. Διακοσμότα τα αγκαλιά μελετενίε. Ασήμαντε ιστορίε και κουβέντε που σαγχώσανε. Hey. Κι εγώ μα ταπρόβιρετο, τσεντζί κατευθείαν να το πέτω. Ανθρωπο γι'το από το κέντρο μέχρι τον ημιτό. Κι εγώ μα ταπρόβιρετο, τσεντζί κατευθείαν να το πέτω. Ανθρωπο κυνηγητό, από το κέντρο μέχρι τον